Thank you Σε λοιπόν συνεχίζουμε από το ακόμα Μαρία τζάνη γιατί έλλεινε στη δεύτερη ε, φάση τη εκπομπή κάθε Δευτέσα 8. Καλησπέριζω και πάλι τους φίλους από την Αμερική και από την Αγγλία, Σκανδιναβία μέχρι την Κύπρο. Και όλη την παρέα που είναι μέσα από την προηγούμενη εκπομπή από όλη την Ελλάδα. Να καλησπέριζω, μη χρόνο, έχουμε και να ξέρω το παλιό φίλο και καλεσμένο εδώ έφερε η Μαρία σήμερα. Θα τον παρουσιάσει μετά και δεσπέρας κυρία μου. Καλησπέρα είστε. και από μένα Είσαι καλά Εγώ είμαι καλά, το μάτι μου έχει θεραπευτεί Ωραία, μπράβο Η ψυχή μου δεν θεραπεύεται με όλα αυτά που γίνονται ε, Κανενός Ε βέβαια, ε βέβαια λοιπόν, Και όχι μόνον αυτό Εντάχει εν παρουσιάζουμε το φίλο μα Για τώρα, να α... Α... Α... ανοίξουμε τώρα... την κουβέντα Αν θα εμπλακείς κόστα Στην κουβέντα θα είναι λίγο πολιτική Ωραία. Πάντα θίγει τα πολιτικοκοινωνικά ναι. θέματα ναι. Λοιπόν, όλα, όλα τα πράγματα ε... είναι πολιτικικά Επίσης <laughs> Λοιπόν ε, Θέλω να πω ότι ε, Έχουμε μαζί μας σήμερα Τον κύριο Κώστα Χατζηγιανάκη, Ο οποίος είναι διδάκος Του Εθνικού Μετσοβίου Πολυτεχνείου Αλλά τον έχουμε σήμερα Υπό μια Που έχει πολύ έρωτα ε, Την ξεκινάει Ρασιτεχνικά αλλά πρέπει να πω ότι οι ωραιότερες εργασίες σε αυτόν τον πλανήτη, όχι μόνο σε μας έχουν γίνει από ανθρώπους που ξεκίνησαν από τον έρωτα του εγχειρήματο που αναλάμβαναν. Όπως ο αλβέντο 14 τελειάκο μου παρακαλώ Όπως κυρία, ο αλβέντο 14. Από <laughs> έρωτα ξεκίνησε. <laughs> είναι αυτός βρε παιδί. Από, από, έρωτα, ξε... Εσύ, <laughs> βέβαια, από έρωτα δεν έρχεσαι μα, εδώ. Μα αυτό είναι. Ε, εντάξει, δεν μιλάμε και για τα προφανή τώρα. Όχι, λένε, όλοι για... ερχόμαστε εδώ, Κύριος σεις. από έρωτα γιατί γουστάρετε. Βεβαίδε. Εγώ είμαι εδώ 24 ώρες <laughs> γιατί ναι. γουστάρω και το αποτέλεσμα είναι άκρο ερωτικό, αυτοί που ακούνε γουστάρουνε, γι' αυτό έχουμε αυτή την επιτυχία, δεν κάνω πλάκα. Αυτό λέγεται μέθεξη, έτσι τα λέγεται Κώστα. Μέθεξη. Ωραία. Μέθεξη είναι ε, μια άλλη έκφραση ε, του έρωτος ε, που περιλαμβάνει και τις δύο του υποστάσεις όμως, είναι δυφύς ο έρωτας έχουμε πει, ναι. λοιπόν. Και τον νόμο της Παγκόσμια έλξεως, γιατί ε, εμείς έλκουμε ε, ε, τους ανθρώπους που μας αγαπούν, που έχουν όμοια, έτσι, και για να είναι όμοια ε, αντίληψη και συνείδηση, πάνε να πει ότι μοιάζουμε, γιατί οι πρόγονοι λέγαν, «Ομοιάζεις προς το πνεύμα mm. το οποίο εννοείς». Αυτό είναι Αυτό. πολύ Αυτό. μεγάλη κουβέντα. Λοιπόν. Ε, και σήμερα θέλω πριν να, να πω ότι ε, πλέον έχω χάσει τον ύπνο μου Βλέπω εκεί είναι έτοιμοι αυτοί οι αχαρακτήριστοι κυβερνώντε Αχαρακτήριστοι mm. ε, να δώσουν άκουσον άκουσαν γλώσσα μακεδονική να, να, να παραδεχτούμε ότι υπάρχει μακεδονική γλώσσα τρελάρες, Ότι υπάρχει Μαρία. μακεδονική φίλη ναι, κι εγώ είμαι η Κλαουντία Καρτινάλε, έχω mm -hmm. πει, δεν είμαι εδώ, είμαι, είμαι ολόγραμμα εδώ, yeah. είμαι στην Ρώμη και κάνω πιάτσα στη Βία Βενέτο Και όσο είναι δυνατόν να συμβαίνει αυτό με μένα, άλλο τόσο έχει σταγόνα αληθείας αυτό το πράγμα τι να πω, είπα την άλλη φορά ότι μπορούσαν να είχαν στάλα πατριωτισμό να πιέσουν γιατί δεν είμαστε εμεί, δεν είναι τα Σκόπια. Οι Αμερικάνοι και οι Ευρωπαίοι και ιδίω οι Γερμανοί σκοτώνονται να δοθεί όνομα για να μπορέσουν. Οι Αμερικάνοι έχουν πει: Δεν μα νοιάζει τι όνομα θα έχετε, βάλτε ένα όνομα να τελειώνουμε. Ναι. Οι Γερμανοί είναι αυτοί. Ε, βέβαια. Μην ξεχνάμε ανήματα... τώρα ότι είναι και λίγο συγγενεί όλων των Μογκολοειδών. Ε, εντάξει. Έτσι. Γι' αυτό στηρίζουν του Τούρκου. Και θέλουμε και δορυφόρου όπω του. Κωστά πιο δρόμους. κοντά στο παρακαλώ αγορινά μου, πιο κοντά, πιο κοντά ναι. στο μικρόφωνο. Όχι ναι. για να σε ακούει ο κόσμο, γιατί ναι. θα πει και ενδιαφέροντα πάνω και είσαι και πρώτη φορά στο σταθμό Κόσα Αντιγανάκη, φίλο σαν τα παλιά, θα τον ακούσετε σε λίγο. Λοιπόν. Ήθελα να πω όμω ότι η, πα, η παρηγοριά είναι και ελπίδα αν θέλει, ότι έξω από μαντριά, έξω από μανριά, ναι από κόμματα, παρακόμματα, παραθρησκευτικές οργανώσεις και δεν συμμαζεύεται, οι Έλληνες ναι. με την βασική, βασική ε, δύναμη της δημοκρατίας ναι. που προσεγγίζει την πραγματική, γιατί δεν έχουμε δημοκρατία πουθενά στον πλανήτη, ούτε Εμεί εδώ, εμείς εδώ έχουμε έρποτα φασισμό στην ουσία. Αλλά με τη βασική ε, ε, Δύναμη τη δημοκρατία που την προσεγγίζουν του Δήμου, ναι. οργανώνουν σε 13 πόλει ταυτόχρονα η... ε, διαδηλώσει ναι. και θα ακολουθήσει και η Αθήνα και θα πάει και στον Νότο κτλ. Και, και αν το αποτολμήσουν αυτό να μην το αποτολμήσουν, το καλό που του θέλω. Κάτσε πέρα μου, να θέσω εγώ ένα ρητορικό προβληματισμό. Είναι δυνατόν τώρα αυτή, μιλάμε αυτά ότι είναι τι καταγόγαισ έχουν και Μαλακίε τώρα. Είναι 300 άτομα με στη Βουλή. Είναι και 300 ανιστόροι. Τι είναι αν θέλουν, είναι πληρωμένοι, είναι προδότε, είναι μαλάκε. Τι είναι, δεν είναι δυνατόν. Και δεν βγαίνει μια φωνή να πει ρε παιδί, τι γίνεται εδώ τώρα. Και πάνε εναντίον 10 εκατομμυρίων Ελληνών. Πούπου, δηλαδή. Με τη λογική τώρα λέμε. Δηλαδή, τι, τι Μα εδώ ο Πρωθυπουργό σου. Δηλαδή, πόσα να μου δώσουν Μα εδώ ο Πρωθυπουργό σου, άκουσε με. Ο δικό μου. <laughs> ναι, τι νοση είναι, ξέρω, εγώ ψήφισα ας προσεύψουμε ώρες αυτό αν η ηθικός μου ηδικός σου μπορεί να <laughs> ναι, Μα αυτό ναι, δεν είναι τις ναι. χώρες. Ναι, ναι. Αυτός με τις πράξεις του δεν είναι τις χώρες. λοιπόν Ναι, αλλά γράφει και λέει με ψηφίσατε. Χαρακτήρισε τους Έλληνες. Δεν τον ψηφίσανε όλοι. Χαρακτήρισε δηλαδή. τους Έλληνες οι οποίοι έκανε όχλο. όχλο ναι. Ετεροκί τομάλιστα όχλο, όχλο. Και δεν το μαθαίνουμε στην ιστορία. Αυτό είναι η αρχή. Πedia αυτό είναι η αρχή της φασιστικής Αντίληψη στην πολιτική. Αυτό είναι η αρχή. Και τον στερούν και τι εκλογέ. Τις... την άποψή σου. Στο σχολείο δεν του μαθαίνουν τίποτα του λαού αυτού. Άμα ήξερε την ιστορία του, θα ήταν καλύτερα. Βέβαια, μα γι' αυτό το λόγο τα κάνουν όλα αυτά. Mm. Λοιπόν, λοιπόν, να σε καλησπέρισω επισήμω. Χαίρομαι που σε βλέπω χάνω σε εδώ καιρό. Κώστα Χατζιά, να σε ευχαριστώ γιατί. Τη... Η άποψή σου, ποια είναι, εσύ. Δάσκαλο είσαι. Mm. Καθηγητή σε δάσκαλο, λοιπόν. Είναι δυνατόν ο υπουργό Παιδείας να αφαιρεί ιστορικά κείμενα και κοινό και τούτο και τ' άλλο από τη... Και το αφαίρεσαν την αρχαία ελληνική γραμματεία Και δεν παραπονιέται κανείς τα σχολεία Και λένε ότι είναι παραμύθια Και οι Γάλλοι βάζουν τα αρχαία ελληνικά και λέει είναι η ιστορία της Ευρώπης Και κάνουν και διαδήλωση άμα τους βγάλανε το μάθημα, ναι, το Βέλγιο. Ο... Ο... ο Πάκης τι κάνει, δεν είναι παράγων πολιτιάκος ο Πάκης να πει ε... Τη σημαία λέει: Καταργείται, καταργείται αυτό, καταργείται ο Εθνικό Σύμνο. Mm. Δηλαδή αυτοί ανεβήκαν πάνω για να μα καταργήσουν τώρα όλου. Τι γίνεται τώρα. Τώρα το κατάλαβε αυτό, mm. λοιπόν. εγώ λοιπόν, το καταλάβει επειδή χρόνια αυτό για είναι, το συζητάμε επειδή αυτό είναι Επειδή αυτό είναι ε, τόσο καθολικό τώρα και κοινωνικό. Τώρα όμω το πετάνε στη μάπα. Μπούμ. Δύο χρόνια τώρα. Έτσι. Λοιπόν, θέλω να πω με τι θα ασχοληθούμε σήμερα. Mm -hmm. Α, για να μην τσαντιστούμε ε. Ε? Για να γλιτώσουμε την πίεση για να μην τσαντιστούμε ε, Θα την έχεις την πίεση Και χαλάσουμε τη πιστεύουμε. βραδιά Λοιπόν τον ελληνισμό όπως έχουμε πει φίλταتي, Τον χτυπούν Στην ιστορία του Στην ε, Εδαφική του Ακεραιότητα Και Στη σκέψη του είχ, Είπαμε ε, φενακίζουν αλλοιώνουν ε, τις ένιες, τη σημασία των ενιών δηλαδή και μετά τις αντικαθιστούν μετα, με τις αντιθετικούς αντίθετες ένιες δίνοντας στις αντιθετικούς αντίθετες την, ερ, την έννοια που, που, που είχε, που είχε αυτή την κατήριξη σας, βέβαια. Και αυτό, αυτό είναι φαινάκιση συνειδήσεων και πάει λέγοντας τα έχουμε πει. Ε, προσέξτε λοιπόν, η μεγαλύτερη δίωση του ελληνισμού ε, επιχειρείται μέσω... Της γλώσας, γιατί εδαφικά μας συρρυκνώνουν, ε, συνειδησιακά μας έχουν ε, ρημάξει, ε, από σκο... την σκοπιά της ιστορίας ε, το τελειώνουν το ζήτημα. Ε, ο Ντιροζέλ στην Ευρωπαϊκή Ιστορία δεν έχει, αναγνωρίζει Έλληνες, δεν υπάρχουν Έλληνες. Ε, λοιπόν, ε, γίνονται τέτοια πράγματα. Εμείς λοιπόν σήμερα θα, θα δούμε και θα αντιμετωπίσουμε για να σας δώσουμε και εσάς επιχειρήματα να μπορείτε όπου γη βρίσκεστε είτε στην πανέμορφη Ελλάδα είτε σε οποιαδήποτε άλλη ήπειρο η χώρα και να μπορείτε να αντιμετωπίζετε και να αμύνεστε περιπάτρις. Να μείνεστε με επιστημονικό λόγο γιατί αυτό σώζει, γιατί ο επιστημονικός λόγος όταν είναι με σωστή και σοβαρή επιστημονική πρόθεση και μέθοδο είναι η αλήθεια και η αλήθεια σώζει. Βέβαια. Το κάλος και η αλήθεια σώζουν. Τελεία και Παύλα. Βάλε μα ένα αυτό για να, να βάλω ένα τραγουδάκι να ηρεμήσω, για γιατί να έχω ερεμισ... πάρα πολύ συγχυστεί με τα προλογόμενα. Ναι, δηλαδή τώρα εγώ φταίω, έρχισε εδώ, λες αυτά που θες, μας και λες βάλε τραγουδάκι, <laughs> να Δεν σε καταλαβαίνω, δηλαδή. Είναι φεβαια. <laughs> λοιπόν, εδώ είναι Μαρία Τζάνη και Κώστας Χατζηγιαννάκης. Σε λίγο συνέχεια, να κάνουμε ένα διαλματάκι, να πάρουμε λίγο αέρα, γιατί δεν έχω φέρει και το ανεμιστήρα και πιάσαν τις δέσεις ξαφ Είμαστε, Αλμέτρο 14 Τηλιακόμ, γιατί Έλληνε κάθε Δευτέρα στι 8. Εδώ είναι η κυρία Μαρία Τζάνη και μας προσφέρει τις γνώσεις. Σήμερα έχουμε κοντά και ένα εξαιρετικό καλεσμένο, τον κύριο Κώστα Χατζηγιανάκη. Και ποιο είναι το θέμα μας τώρα, Είπαμε τελικώς. ότι θα προσπαθήσουμε μέσω της γλωσσολογίας να καταδείξουμε, να κάνουμε μια περιήγηση <coughs> στην, στον χώρο, τον γεωγραφικό χώρο του ελληνικού χώρου, ε, πεδίου από την παλιά παλιά παλιά παλιά εποχή δηλαδή την πρώιμη αρχαιότητα όπως λέμε ε, στις απαρχές και ε, να δούμε το σχηματισμό των α, διαλέκτων γιατί? γιατί ελληνικές λέξεις που τις παίρνουν τις μετασχηματίζουν λίγο και μετά μας τις επανισάγουν σαν να είναι ξένες λέξεις Ακριβώς. και με αυτόν τον τρόπο δεν θα με πείραζε, θα γέλαγα απλά, αλλά επειδή δημιουργούν εδαφικές απαιτήσεις με αυτόν τον τρόπο σε περιοχές της Ελλάδος είναι εξαιρετικά επικίνδυνο κοφεύουν οι κυβερνήσεις δεν τα αντιλαμβάνονται και το πιο σημαντικό είναι ότι υπάρχουν είτε, είτε λακέδες επιστήμονες Λακέδες επιστήμονες οι οποίοι παίζουν αυτό το παιχνίδι μέσα στο χώρο, τον ελλαδικό ή άνθρωποι οι οποίοι αγνοούν παίρνουν ένα βιβλίο που βρήκανε και το αντιγράφουν χωρίς να κάνουν τον κόπο να πάνε να ψάξουν για να δουν αν είναι έτσι αυτό που λέει. Δηλαδή προϊόν αγνοίας και προδοσίας όλη αυτή η κατάσταση. Θέλω να θυμίσω ότι ο ελληνικός χώρος ήταν μια ενιαία συνθήκη στην Εγίδα. και όταν θα, αυτό λέει ο μύθος της Αρπαγή της Ευρώπης από το Δία, όταν οι πλάκες θα διαχωρίσουν ε, Ασία Αφρική από την Ευρώπη, θα παραμείνει όλη η Βόρεια Αφρική και όλη η Νότια Ευρώπη όπου μετά θα κάνουν καταστάσεις και προς τα ενδότερα της Ευρώπης, λοιπόν, θα παραμείνει ελληνικός χώρος και θα υπάρχει η, η μεσαία λωρήδα γης, γιατί κάποια νερά θα δημιουργούν ένα πράγμα σαν ποτάμι, όπως είναι στο Μανχάταν εκεί στην Αμερική, και μετά, πολύ μετά, με την τεκτονική ε, ρήξη των ε, τεμπών, ε, των δελφών και κάτω στην κλεισούρα της Ετωλοκαρνανίας, μετά το Μεσολόγγι που περνάμε, θα τρέξουν τα νερά, yeah. θα καταβυθιστεί έτη περαιτέρω και αυτό θα ξαναγίνει μετά και με τους κατακλισμού, αλλά και με την <και> κα, καθίζηση του λεγόμενου Γιβραλτάρ των Ηρακλείων Στυλών ναι. και θα καταποτιστούν και θα αφήσουν τις 3.000 περίπου βραχονησίδες στο, στο Αιγαίο. Το παράδοξο είναι ότι επειδή κρατάει την παλιά ονομασία η Μεσέα Γη, Λέγεται. καθώς μπαίνανε Μεσόγειο. τυματικά τα νερά, λέμε τη θάλασσα Μεσόγειο, Μεσογέα, δηλαδή Μεσέα ε, Αλλά καλύτερα γιατί με αυτό δεν μπορεί κανείς να αμφισβητήσει η ονοματοδοσία είναι αναγκαιοτάτη, γιατί δεν μπορεί και να στα πατώ... λατινικά ακριβολογή και... πάλι, ακριβολογή. με τι τέρα. Είναι, ναι. είναι η δικιά μας θάλασσα η ελληνική, την οποία βέβαια ε, και η συνέχεια των Ρωμαίων, η οποία είναι ελληνογενής, ε, το είπε στα, στη λατινική διάλεκτο της ελληνικής, το είπε Μαρεν Και διότι Έτσι. είναι το μοίρο το ρέο ε, και το νο είναι εμείς στις διαλέκτος. Ε, λοιπόν, θα επομέλου, ήθελα να... τώρα να δούμε την... Α προέλευση του Έλληνος ανθρώπου πάνω σε αυτές τις περιοχές και να δούμε ακόμα ε, ποιοι ήταν οι, οι, οι πρώτοι πατέρες μας, οι γενάρχες μας. Λοιπόν, Κώστα, η ελληνική γλώσσα θέλω να, να μας πει ε, πώς... Ε, ε, χρησιμοποιεί φωνήεντα ε, σύμφωνα ε, γιατί εδώ πέρα μας λένε ότι τα πήραμε από τους ε, φινικές όπου δεν υπήρχε σπερματοζωάριο φινίκων όταν οι Έλληνες φτιάχναν αυτά τα πράγματα Ακριβώς. αλλά βλέπετε ότι είπαμε έχω έναν φίλο εξαίρετο γιατρό τον γνωρίτο γιανουλόπουλο ο οποίος σας είπε κάτι για να μην τα λέω εγώ που είναι διεθνής όρος και, τον, και άλλοι επιστήμονες έχουν πρόβλημα με αυτούς οι top επιστήμονες με τη μάζα κάτω που πολλές φορές γίνονται λακέδες. Των συμφερόντων των οικονομικών ή των κυβερνητικών. Και του λέμε διεθνώ συστημικού επιστήμονε. Αυτή είναι οι λακέδε, οι Φιλυπνηζε δηλαδή, του υπερσυστήματο. Και οι ελεύθεροι επιστήμονε που ψάχνουν να βρουν την αλήθεια, αυτοί βέβαια είναι που παίρνουν τα Νόμπελ και τα λοιπά. Γιατί mm. οι άλλοι, ε, ε, ε, ξέρετε, πάει οι μαζί του. Οι άλλοι δεν μπορούν να πάρουν Νόμπελ. Αφού δεν είναι στην Πρέπει να είναι στην παρέα. Αμα δεν είναι στην παρέτσι, πώ θα πάρει Νόμπελ μαρεία τώρα. Όχι, όχι, όχι, όχι. Το παίρνουν τον Νόμπελ. Το παίρνουν δεν μπορούν, δεν μπορούν Να δεν μην μπορούν. το δώσουν Δεν μπορούν να μην το δώσουν Γιατί βλέπεις πρέπει να, είναι, να έχει χαρακτηριστικά Η, η, η παραγωγή Η επιστημονική Γι' αυτό και θα το παίρνουν Όσον αφορά, Ξέρεις που μπορεί να λειτουργήσει παρεΐτσα ναι. Γι' αυτό ο Νόμπελ Ίσως υπήρξε σοφός Δεν έδωσε στο χιουμάνι Δεν θέσπισε Νόμπελ για το χιουμάνι Που λέμε για τις ανθρωπιστικές επιστήμες ναι. Εκτός από Τη λογοτεχνία και το Νόμπελ ναι. Εκεί μπορεί να υπάρχουν παρεούλε στο Νόμπελ ναι. ναι. κάτι τέτοια. Ναι, ναι. Τα άλλα δεν μπορούν. Πρέπει, δεν μπορούν, δεν να είναι αδύνατο. και Είναι και επιστημονική θεμελίωση. Και είναι αυτό που σώζει τα πράγματα. Μας, ναι. Λοιπόν, Κώστα. Την, για ερώ... πες Την μου. ερώτηση. Ε, νομίζω ότι. Ε, η ό, το, το όλο παιχνίδι παίχτηκε. Στην περιβόητη Αρκαδία. Ναι. Ε? ναι, διότι ο Παυσανίας λέει κάποια πολύ σοβαρά πράγματα τα οποία δεν τα ξέρουμε. Συγγνώμη, να πούμε για τους φίλους μας ότι ο Παυσανίας ε, είναι ένας αρχαίος ε, περιηγητής, Περιγητής. γυρνάει όλη την Ελλάδα και γράφει και ιστορικά και φιλολογικά και αρχαιολογικά. Επομένω και, και γλωσσικά φαινόμενα και μετασχηματισμούς Όπως θα βρίσκει. Γιατί πρε... όταν περιγράφει μπαίνοντα, α πούμε, στι Θήβε, δεξιά από το τάδε κτλ. Ναι, περιγραφεί τώρα τρελή. Ναι, έτσι. Άρα λοιπόν, ξέρουμε, εμ... σας λέμε και πού βρίσκονται, θα λέμε. και αυτά από τα ονόματα, που... ξέρουμε ναι. αν είναι στη δωρική διάλεκτο ναι, ή στην ναι, ναι, ναι, ναι. αρκαδική διάλεκτο ή στην Έχεις λόγο, ε, αιωλική. Ναι. Επομένως ε, μας λέει ο μεγάλος μας περιγητή ότι η έδρα των Πελασγών, η κοιτίδα τους ήταν των προγόνων των Ελλήνων που, που, που όλοι οι αρχαίοι ιστορικοί λένε τους Πελασγούς προγόνους των Ελλήνων είναι στην Αρκαδία. Από Μινόβου, αρχαι, αρχαι, αρχαιότεροι, αρχαιότεροι από τους Μινόβουλες, αρχαιότεροι από τους και από τους οποίους προήλθαν τα ελληνικά φύλλα. Δηλαδή οι Δοργείς είναι πρώην πελασγοί και επομένως έχουμε την, τις πελασγικές γενεαλογίες Αυτός ο πελασγός είναι, είναι γιος, γιος του Διός Δηλαδή είναι από τους πρώτους διογενείς Και σε παρακαλώ επειδή ε, δηλαδή. πολλές σε πολλές εισαγωγικά mm. δίνονται από ημιμαθείς ή κρετίνους για τον πελασγό Έλα να πούμε τι σημαίνει πελασγός ε, πρώτα πρώτα να πούμε τον Δία ότι σημαίνει λαμπρό. Ε, διότι έχουμε στην αρχαία μακεδονική διάλεκτο τη λέξη ενδία και ενδέα Που είναι η μεσημβρία Δηλαδή είναι η πρόθεση εν και, δο, και στη δωρική διάλεκτο εν Και η δέα την οποία βρίσκουμε και στη λατινική διάλεκτο της ελληνικής Και δία στην ιβυρική ε, χερσόνησο που είναι μέχρι σήμερα δία η, η, η μέρα Μήπω ε, τώρα ο... με τη νέα κατάσταση θα λέγεται ντιόφσκι Α, εντάξει, αυτό είναι... Οσα ρωτάω, είναι... είστε καθηγητής λωσσολόγος και... Για τους από πάνω που θέλουν να μας τους πούνε... Κύριε του Χατζιανάγη μου, είστε καθηγητής λοσολόγο. και πρέπει να μας ενημερώσετε για... για τα τεκτενόμενα, ε, και τα μελούμενα. Είμαι μεδούμενα. ερευνητής για να είμαστε... Ε, να είμαστε... Δηλαδή σε... μπορεί εσύ να λέγεσαι το μέλλον. Το ειδικό το πήρε από το Εθνικό Μετσόβιο έτσι, Πολυτεχνείο. Ναι. Είναι ε, ερευνητή, χρειάστηκε να, να εντρυφήσει σε κάτι που είχε ανάγκη από τη διαδίκη, Και από εκεί και πέρα. Μια τη, ζωή, ε, απ ψάχνουμε τεσσαρια... τη ζωή, τεσσαρια... την αρχαία κείμενα. Σε αυτό. Έτσι, έτσι. Ε... Έχει σχέση με ρωτάνε, με το... είσαι το ένα μέλο από το ε, λεξικό δωρικός Χατζηγιανάκη. Αυτό έχουμε γράψει το. Δεν κρατάνε τέσσερα βιβλία. Είναι δίδυμο, Είμαστε δίδυμο καταπληκτικό. Είσαι το ένα μέλο. Με... Το ένα μέλο. Με... Με... Το... την Αμερική. Αν μα ακούει ο κύριο Δωρικάντη. Αν μα ακούει, ο... αν μας ακούει την καλησπέρα μου και την αγάπη μου. Ρωτάνε την Αμερική. Α, ναι. Γιατί σε διαβάζουν, γι' αυτό. Ωραία. Λοιπόν, ωραία. Είναι αυτό. Όπω το είπαν. Επομένω, από Συνεχίζεις. πολύ νωρί ασχοληθήκαμε με τη γλώσσα και την ιστορία. Επομένω. Στην Αρκαδία, λοιπόν, έχουμε τον παλέχθον απελασμό, δηλαδή τη παλαιά γη, τη παλαιά χθόνο. Χθόν, χθονό. Ναι. Επομένω, ε, και το χω, χθόν είναι το χαμέ, το χάμο, ε, το χώμα. Επομένω, για να καταλάβουμε και τι λέμε, διότι οι ελληνικέ ρίζε, όπω στο Βάλο, βέλο, βολή, βλίο, ε, βλήμα, έχει όλα τα φωνήεντα και όλα τα, σύμφωνα, και τα αντίστοιχα σύμφωνα. Επομένως, για να είναι παράγωγα η βολή... Του, του βάλου. Επομένω, τρέπεται το Α σε Όμικρον, το Α σε Ε, το Α σε Ι. Αυτά είναι διαλεκτικέ μεταβολέ μεταξύ των διαλέκτων τη Ελληνική, τι οποίε θα πούμε αμέσω. <που, Που έχουν να κάνουν και με τι ειδικέ κλιματολογικέ συνθήκε. Ε, βεβαίω. Όπω οι διάλεκτε τη Γερμανία και στην. Ακριβώ. Κόβουν τα τελικά, συνήθω τι καταλήξει. Όπω ξέρουμε και από την Ήπειρο. Αντί για Όμικρον, λέμε ου δήμαρχου. Ή Ακριβώς, διότι στην ουσία είναι τροπή των φωνιέντων μεταξύ τους, στις διαλέκτους, διότι οι αιωλείς ας πούμε λέγανε στρωτό, οι αττικοί λέγανε στρατός ε, και οι αιωλείς λέγανε όμως, βεβαίως, δηλαδή. βεβαίως και αυτό είναι το με ένα ψέμα το μεγάλο ότι δεν ξέρανε γλωσσικά στοιχεία οι αρχαίοι Έλληνες ενώ... Ναι, ναι, ημένα από τους ΔΕΕ, ενώ αν ανοίξουμε οποιοδήποτε έργο του μεγάλου μας Αριστοφάνη θα δούμε ότι στους Αχαρνείς βάζει το βιωτό να μιλάει βιωτικά βάζει τον, ε, που, που είναι ένα μέρος δωρική διάλεκτος και ένα μέρος αιωλική διάλεκτος η βιωτική, γιατί είναι ανάμεσα στη Θεσσαλία βέβαια και στη Δυτική Ελλάδα που είναι όλες οι διάλεκτοι Μα δωρικές και τα ίδια τα ομυρικά έπη έχουν, έχουν, έχουν δωρικά, αιωλικά, ιωνικά σωστό ε, θα δούμε λοιπόν τη σειρά των διαλέκτων, αλλά να αρχίσουμε από την, από την Αρκαδία λοιπόν και να πούμε ότι η αρκαδική διάλεκτος λοιπόν είναι στην κοιτίδα των πελασγών. Άρα είναι πολύ κοντά στη γλώσσα των πελασγών, την οποία την, οποία την, την αναπαράγουμε και την ξέρουμε από την αρκαδική διάλεκτο που βρήκαμε τις επιγραφές της αρκαδικής διαλέκτου και ξέρουμε τα χαρακτηριστικά και της. Τι Παραδει σημαίνει πελασγός. Πελασγός λοιπόν σημαίνει αφού είναι ο πρόγονος των Ελλήνων ε, ε, έχει να κάνει με τους όπως οπωσδήποτε. Και έχουμε τη ρίζα σέλ λοιπόν η οποία είναι και σάλ και σόλ που είναι ο ήλιος, ο λαμπρό. Ε, γι' αυτό στα λατινικά είναι σόλ ο ήλιος, είναι ολικό. Το sol, το, αιωλικό, στην το ουσία. λατινικό είναι Έτσι. αιωλικό Επομένως ε, και αυτό το σόλ το βρίσκουμε στις νέες γλώσσες Και, και, σούλ, και στην Ιβηρία Βεβαίως Και στην Ιβηρία Και στην, αν είναι δυνατόν, και στη Σουηδία λέγεται σόλο ο ήλιος Βέβαια γιατί εκεί βρήκανε τώρα πρόσφατα Τρεις προϊστορικές πόλεις Ωραία. Επάνω στη Σκανδιναβία Με ελληνικέ, με ελληνικά δηλαδή από αγγεία κομματάκια, ε, με ελληνική γραφή. Πολύ ωραία. Πολύ ωραία και επομένως και το βιβλίο που γράψαμε με το Σταύρο για την, για την υπερβορέα, υπερβόρειοι Έλληνες, λένε αυτό ακριβώς, ότι και οι βόρειες αυτές χώρες έχουν ελληνική καταγωγή οι γλώσσες τους, διότι βρίσκουμε τις, εολ, τις ε, μεταβολές μεταξύ διαλέκτων της ελληνικής, τη βρίσκουμε μεταξύ της Αττικής, ας πούμε, που την ξέρουμε καλύτερα, και της Φιλανδική, που έχει, ας πούμε, πει και δεν έχει φύ. όπως οι, οι θράκικες, διάλεκτοι της ελληνικής έχουν πει αντιφύ ε, και έχουν και ε, ε, βίτα αντιφύ όπως η Μακεδονική που λέει και το βασιλιά βελίδε, της είναι Σήμερα σουβλάκι και σουφλάκι. Μπράβο. Μπράβο. Και είναι ο Βελίας αυτός που έχει ένα σύγχρονο στην αρχή και ένα, που γίνεται δίγαμα που, το, που ξεχάσαμε ότι ε, τη δασία στην Αττική διάλεκτο την καταργήσαμε, άρα δεν έχουμε ούτε το προηγούμενο δίγαμα ούτε το προηγούμενο σίγμα και μας λένε ότι το κάθομαι η έδρα δηλαδή, ε, ενώ είναι από τη ρίζα σεδ με σίγμα στην αρχή αντιδασία είναι προέρχεται από το σίγμα και ετοιμολογεί το σεδ το δικό μας, το σεντέο το λατινικό ε, καθότι επαναλαμβάνουμε δεν υπάρχουν λατινογενείς γλώσσες υπάρχουν ελληνογενεί μόνο και είναι διάλεκτος διάλεκτο Τη Ελληνική μάλιστα μικτή, γιατί όλοι οι Έλληνες πήγανε στην Ιταλία όλη αυτή την, τις χιλιάδες έτη εάν μου επιτρέπεις να θυμίσω α... να θυμίσω και στους φίλους μας που μας ακούν και τις φίλες ότι η Ρώμη Γη, αυτή η σπουδαία ελληνίστρια ε, γράφει η μόνη που μπήκε στην Ακαδημία τη Γαλλική έτσι mm. γράφει ναι, γράφει ότι θα έπρεπε όλοι οι Ευρωπαίοι να μαθαίνουν την ελληνική εννοώντα την αρχαία ελληνική. ελληνική Διότι έτσι λέει θα κατανοούσαν καλύτερα τη γλώσσα τους Απόλυτος Τη γλώσσα αλήθεια. που μιλάνε Γιατί ουσιαστικά Είναι μιλούν ελληνικά Διάλεκτο της ελληνικής μιλούν Έτσι. Ε, Επομένω μας ενδιαφέρει Ξακλή πολύ Σα κλεινομιγή όχι mm. εγώ ε, μας ενδιαφέρει πολύ η ιστορία η οποία ξεκινάει λοιπόν από την Αρκαδία και τους πελασμού τους προγόνους που είπαμε είναι από το Σέλ λοιπόν, από το Σέλας και όταν το σύγμα γίνει δίγαμα φέραμε και το Σέδας που λέει ο Ησίχιος ότι είναι η καθέδρα δηλαδή η καρέκλα είναι Σέδα ε, άρα και η λατινική καρέκλα ετοιμολογείται από το πελασγικό Πρότυπο ε, έχουμε λοιπόν ε, όταν γίνει δίγαμα το σίγμα Έχουμε τη, τη ρίζα δίγαμα έψιλον ε Η οποία γίνεται και έλδασία και είναι η Ελένη η λαμπρή βασίλισσα ε, και η ωραία Ο πελασγός όμως Ο πελασγός λοιπόν έχει, ε, είναι από το δίγαμα έψιλον ε Που γίνεται το δίγαμα προφέρεται και π στις διαλέκτους της ελληνικής Και το ξέρουμε διότι ε. έχουμε τον λευκό να λέγεται φαλιός το φάλιρο Που είναι λαμπρό κάτω από τον ήλιο ε, και το λέει και το τιμολογικό λεξικό, ε, έστω και το Ινδοευρωπαϊκό αυτό που έχουμε του, του Χόφμαν, είναι, το λέει για ε, το Φάλληρο ότι είναι από το Λαμπρός. Ινδοευρωπαϊκό, ε, ε. Ναι, Ινδοευρωπαϊκό ε. είναι τελείως, είναι γνωστό αυτό. Και επομένω. <laughs> στη... Συγγνώμη, και οι λέξει δελφή, ναι. αν το γράψετε ας πούμε στα αγγλικά, ξέρω εγώ, ε, το δελφική ιδέα, αυτό το φι είναι πιο p -H. Έτσι. PH, Έτσι. Σωστά. Έτσι. Δεν το Είναι, είναι το, ε, το, ε, το ψηλό. πι που με το δίγαμα γίνεται δασί. Και βεβαίως ε, στις διαλέκτους υπήρχε πι ε, Και δεν είναι σωστό ότι η μικυναϊκή ε, γλώσσα που είναι μείγμα διαλέκτων ε, καλύπτει και την Αττική Διάλεκτο και ότι έχει και φ και χ και θ δεν έχει έχει άμα δούμε και, τα, και τις λέξεις έχει μόνο τα ψηλά και τα μέσα δεν έχει τα δασαία επομένως ε, είναι, έχει δωρικά στοιχεία και έχει και ολικά στοιχεία όπως είναι Αναμενόμενο αφού η προηγουμένη της ιστορία ε, βασίζεται στη γενελογία του Άργους που είναι και αυτή η Πελασγική, και στην ε, Λακωνία η, στην οποία ε, ήρθαν οι δωριείς για να, για να ε, περάσουν στη Κρήτη. Ε, επομένως η, με την προφορά του δίγαμα ως, ως πι σημαίνει ότι έχουμε στις ελληνικές διαλέκτους και φαλιός και βαλιός και πελιδνός που είναι ο χρώς και ο κυτρινιάρης άρα είναι λευκός να σημαίνει λευκός και λαμπρός άρα αυτό το πελ λοιπόν είναι ακριβώς η σελή της Δοδόνης, η οποία είναι η αρχαιότατος λαός με το σίγμα το αρχαιότατο το πελασγικό το οποίο στην εξέλιξη γίνεται δίγαμα και στην εξέλιξη γίνεται δασία, το, την οποία δασία είχε η Αττική Διάλεκτος. Δεν είχε καταργήσει δηλαδή την ετυμολογία. Ε, την καταργήσαμε εμείς εκείνη τη νύχτα στη, στη Βουλή που καταργήσαμε τα, ε, τα πνεύματα λέει, τα, πνεύμα. τα οποία ήταν γράμματα. Ε, θε, άρα λοιπόν Στη Βουλή των Ελλήνων εννοεί, λοιπόν, έτσι. Άρα λοιπόν. Όταν λε Βουλή εννοεί στη Βουλή των Ελλήνων. Στη Βουλή των Ναϊών. Όχι, για να μην τα λε. Μάλιστα. Των Ελλήνων, Ελλήνων βουλή. Όχι των Λόρδων. Όχι, του. Σα παρακαλώ, κύριε. Λοιπόν, Ζωστό. Ε, τι σχέση ε, έχουν η Λόρδοι, ε, αφού ε. μόνοι μα βγάζουν με τα μάτια μα. Μπράβο. Ναι. Ε, Δεν θέλουμε βοήθεια. Θέλουμε λοιπόν να. Για να το ολοκληρώσουμε αυτό το λιγάκι, γιατί είναι καταιγιστική πληροφορία που μα δίνει, ότι ο πελασμό που δημιουργείται στην Αρκαδία. Και οι απόγονοι θα πάνε ε, παντού, θα εξακτηνοθούν παντού. Ακριβώς. Λοιπόν, και ακτηνοθούν ακτινικώς, και πολύ ιδιαίτερα, σωστά. Και ιδιαίτερα προς το βορρά που όλος, όλοι η Ήπειρος και η Λυρία επάνω και από εκεί λέγεται ε, Μακεδονία. Πολύ αργότερα θα πάρει το όνομα πυρος Λοιπόν, σωστά. αυτός λοιπόν σημαίνει τον φωτινό Και όχι των πλησίων Όχι. όπως η Λιθίος. και δεν ξέρετε σε ποιον είναι πλησίων. αυτός λέει που έρχεται ο, ο, ο, ο Πέλας αυτός που έρχεται πλησίων. πού, με τι <εσίλωσες> σωστό ε, και, και κάτι άλλο μα τον λένε και ότι το Πέλ είναι και το φεός και μαύρος και πάμε να μας κάνουν μαύροι Αθηνά <σίλωσες> έχουμε και χειρότερα <σίλωσες> ε, ε... ε... ε, μια διευκρίνηση Κώστα οι λέλεγες λέει ο φίλος μας ο Τάσος είναι φίλα πριν τα πελασγικά. Όχι, είναι φίλο πελασγικό. Υπάρχουν, Πε, α, είναι... υπάρχουν συγκεκριμένες παραπομπές που οι λέλεγε είναι πελασγοί. Παραδείγματος χάρη, οι Λέλεγες που πήγανε ναι, πήγαν στην ε, ε, Μικρά Ασία, στην Τρία που πήγανε, ναι, ναι, ναι. γιατί και οι Τρώες είναι Έλληνες βέβαια, ε, ε, ε, ήταν, ε, ε, υπήρχε εκεί βασιλεύς των πελασγών. Επομένως είναι οι λέλεγε που πήγαν εκεί Οι βέβαια. κάρες είναι, είναι λέλεγες Επομένως βέβαια, οι κάρες βέβαια. είναι ελληνικό φύλλο, που Έτσι που μας λέγανε το ψέμα Ότι ήταν οι, οι κάρες καταχτητέ των, των νησιών της, του Αιγαίου Άρα αλλά θα κάνουμε την διαδρομή των πελασγών λοιπόν. Και οι πελασγοί λοιπόν από την Αρκαδία Γιατί έχουν πολλούς πελασγούς Και τους βρίσκουμε τον Παλέχθονα στην Αρκαδία δηλαδή τον, αυτόν τον γιο του Διός τον βρίσκουμε στην Αρκαδία και τον βρίσκουμε και, στο, και, και, και ως Πέλλωρο που είναι ο, ο, ο, ο, αυτός που τον αντικαθιστά τον, ο αντιπρόσωπο του του Πελασγού του ε, Παλέχθονος στην, ε, στα Τέμπη και επομένως εκεί τον ειδοποιεί για το άνοιγμα των τεμπών bon. που έκανες μια εισαγωγή πριν και επομένως ο ο Πέλλορος έχει τη ρίζα Πέλ που είναι του Πελασγού, του Έλληνος και επομένως Συνδέεται η λέξη Πέλα με αυτό που λες τώρα Κώστα Τη λέξη Πέλα, επειδή πρέπει να προσέχουμε ότι έχουμε πολλά Πέλ ναι. Ε, πο, Πολλέ ρίζε Πέλ πρέπει, ε, έχει υποθεί ότι είναι από το Πέλ το περίβλημα της γης εκεί όπως το Πέλμα ε, επομένως έχουμε ε, και είναι σημαντικά να διαβάσουμε ας πούμε, στο Μέγα ετυμολογικόν τις αρχαίες ετυμολογήσεις ναι. ε, που τις λένε παρετυμολογίες αλλά έχουν την ιστορία μέσα και είναι πολύ σημαντικό να το καταλάβουμε αυτό και ότι οι Αιγές είναι από τα κύματα του Αιγαίου διότι οι Αιγές είναι τα κύματα και η Αίγυπτος πήρε το όνομα επειδή είναι υπό τα σέγα του Αιγαίου του, κάτω από το Αιγαίο Κάτω από το Αιγαίο Nice. Επομένως έχουμε και τις χώρες της, της επεκτάσεως των πελασγών όπως θα δούμε που είναι με την αργία Ιώ βέβαια τα βασίλεια που είναι στη Βόρειο Αφρική και στην Πρόσο Ασία και στη Μικρά Ασία. Έχουμε μία, ένα περιβάλλον μεσογειακό τελείως ελληνοπελασγικό και η πρώτη βέβαια βασιλής της Αιγύπτου ήταν η Θεή και η. Οι ήρωες των Πελασγών. Έχουμε λοιπόν τον Πελασγό στην Θεσσαλία και έχουμε και, την, και, τη, και τη χώρα, χώρα Πελασγιώτιδα που βασίλευε ο Δευκαλίων. Φέβαια. Αλλά εδώ, αν παραβάλλουμε τις, ε, ε, τις γενεαλογίες ε, ε, ε, ε, της Αρκαδίας και της ε, ε, πελα, Πελασγιώτιδος της Θεσσαλίας που είναι βέβαια χώρα Πελασγών και το λέει το όνομά της σημαίνει ότι λοιπόν ο Πελασγός της ε, έχουμε πελασγό στην Αρκαδία και το συγγενή του πελασγό στην, στον Δευκαλίωνα που ο Δευκαλίων είναι και η Πύρα είναι παιδιά του Προμηθέως και του Επιμηθέως αλλά ο Προμηθεύς και ο Επιμηθεύς ήταν αδελφοί του Άτλαντος του πρώτου βασιλέως της Αρκαδίας επομένως έχουμε από τους, από τους πελασγικούς βασιλείς των πελασγών και τους θεούς τους που λέγονται πελασγικήθαι όπως ο Ζέφς ο, ο, ο ποιος τον οποιο ο, ο οποιο ε, όπως κάθε ένας που πάει σε πόλεμο ο, ο Αχιλεύς από τη Φθία που είναι πελασγική περιοχή βεβαίως στην Πελασγιώτιδα και στην Εστιαιώτιδα της Θεσσαλίας και ο Θεσσαλός είναι γιος του Πελασγού Επο, επομένως έχουμε, ε, ε, έχουμε μια, ε, ε, μια γενεαλογία πελασγική στην ε, Θεσσαλία η οποία είναι συγγενής της, ε, των αρ Αρκάδων και, και του Παλέχθονος Πελασγού ο οποίος Παλέχθονος Πελασγός είναι και στο Άργος γι' αυτό το Άργος θεωρείται μία από τις πρώτες πόλεις του κόσμου Έτσι. επειδή έχει, ε, είναι ε, στο όνομα του Πελασγού του Παλέχθονος ε, και το άστη του Φορονέως το ο οποίος φορονεύ ήταν γιος του Ινάχου αλλά αδελφός του Πελασγού και της Ιούς η οποία πήγε Έφυγε από την Ελληνική Μητρόπολη και πήγε στις επικράτηές τη στην Ασία και στην Αφρική και έχουμε πολύ σημαντικά δεδομένα από την εξάπλωση αυτών των βασιλείων τα οποία φτάνουν στη Μεσοποταμία, φτάνουν στην Βαβυλώνα, φτάνουν στην Ινδική ε, και, και βεβαίως ε, αν έρθουμε στον Δευκαλίωνα λοιπόν, στην, έχουμε το γιο, του Έλληνος και της, το γιο του Δευκαλίωνος και της Πύρας έχουμε τον Έλληνα, τον επώνυμο όλων των Ελλήνων, Μες. ο οποίος παιδιά έχει πρωτότοκο το δώρο, δηλαδή όπως λέει ο Ιάνβληχος, είναι ο αρχαιότατος ο δώρος από, από γενάρχες των ελληνικών φίλων, μετά είναι η ε... οι... αιωλείς του αιώλου και μετά οι... οι ίονες και οι αχαιοί του ξούθου ο οποίος είναι ξάνθος ο ξούθος σε άλλη διάλεκτο ομικρόν που είπαμε μια Κώστα να βάλουμε τους φίλους στη συζήτηση Ωραία. την οποία μπορείς να πάρεις μια νάσα θα βάλω και ένα κομματάκι που παίζει από κάτω ρωτάνε οι φίλοι ναι. που πότε και πώ και ποιοι κατασκεύασαν την ελληνική γλώσσα το ένα και το άλλο ε, μισολεπτό; άν και η προσέλληνη ήταν πελασγοί. Η προσέλληνοι λοιπόν ήταν αρκάδες ε, και η ορθή ετοιμολογία μπορεί να είναι πρός τους Έλληνες δηλαδή πρώτων των Ελλήνων, δηλαδή προ... Οι και προ Έλληνες ναι, δηλαδή. Ακριβώς, οι προ, οι πρώτοι Έλληνες, δεν υπάρχουν προ Έλληνες. Ναι, και Οι πρώτοι Έλληνες. Ε, είναι προς τους Έλληνες λοιπόν, εάν το σίγμα το πάμε στην πρόθεση προ, ναι. μπορούμε όμως να το πάμε προ και σελή. Ναι, οι προ σελή. Οι προ σελή. Επομένως οι σελή, οι και οι χαμεύνες είναι οι θεράποντε του διό ο οποίος είναι ο, ο πελασγικός θεός τον οποίο έφυγε ο Αχιλεύς πριν πάει στην Τρία και τον λέει ε, Ζεφ, άνα ε, Δοδονέ, Πελασγικέ. Και οι Δοδόνοι μας έχουν πει είχε τη φυγό. Άρα τη φυγό που να φανταζόμαστε ότι θα έλεγε ο Παυσανίας πάλι, τον θυμόμαστε και ε, έχει ε, στο, στην, στα αρκαδικά του... Ότι ξέρεις, η Αρκαδία δεν είχε θάλασσα, όλοι ήτανε ξηρά. Επομένως και τα πλοία τα δανείστηκαν οι Αρκάδες. Ε? Τους τα έδωσε ο Αγαμέμνον για να βάλουνε μέσα 60 πλοία, φανταστείτε λοιπόν, ε, στρατός ναι. πόσος ήτανε. Ναι, και ε, ε, ε, ε, επομένως αυτοί οι, οι Αρκάδες λοιπόν ε, είχανε μία περιοχή η οποία λεγόταν Επέλαγος. Άρα να τη πάλι η Ρίζα των Pel, πελασγών. Το και έχει και σχέση με την Φυγό η οποία λέει η ειδική Βελανιδιά εφίετο στο Πέλαγος στην περιοχή Πέλαγος άρα να τι η σχέση των Πελασγών με την Φυγό που μας ε, την ετοιμολογούν αφήστε από τι Ινδοευρωπαϊκό ε, ε, <laughs> και αυτό ε βεβαίως από την οποία αυτή Βελανιδιά θα κόψει η Αθηνά το κομμάτι που θα το μετασχηματίσει όπως θα το μετασχηματίσει και θα το βάλει στην πλώρη της αργούς η οποία αυτή θα μιλάει με τους κάτω θα δίνει κυκλοφορίες βέβαια θα, και τα θα, λοιπά ναι. δηλαδή ο υπολογιστής ε, ναι. καθοδήγησης γιατί η γλώσσα είναι ο υπολογιστής ε, λοιπόν, λίγο έτσι ένα μουσικό διάλειμμα να χαλάρωσουν ε. οι φίλοι και θα απαντήσεις μετά ε. γιατί αντιλαμβάνομαι ότι θέλει μια άνεση για την κατασκευή τη ελληνική ναι, γλώσσα. Και δεν πρόκειται περί κατασκευή, πρόκειται ναι, περί γενού ε, γεννήσεω όπω είναι η, η, ο άνθρωπο, είναι και οι γλώσσα Εντάξει. του, διότι είναι αυτόχθονε η πελασγοί. Δεν ήρθαν απαλού. Εδώ είμαστε λοιπόν, Κωνσταντίνος Χατζιανάκη και Μαρία Τζάνη γιατί οι Έλληνε στον αλπέντο 14. Κάθε Δευτέρα μετά τι 8. Λοιπόν, Αλμπέτο 14.00, αγαπητοί φίλοι, με την κυρία Τζάνι και τον κύριο Κωνσταντίνο Χατζηγιανά και το φίλο μου, ο οποίο πιστεύω τώρα, όπω έχει μπει στα βαθιά, ε, από, μετά από λίγο καιρό, δηλαδή φαντάζομαι από το φθινόπωρο που θα τον ξανακαλέσουμε, ασχετά αν ξανάρθει πιο σύντομα, θα λέγεται Χατζηγιανά και η κυρία Τζάνι θα λέγεται κυρία Τζανίευ. Τα σέβη μου, κυρία μου. <ΛΛΣ> Διότι δημιουργείται και η γλώσσα τώρα, η οποία δεν υπήρχε, λένε. Τι κάθε και λέει τώρα, τι κουταμάρε αν θε πει ο Χατζηγιανάκη άμα σε Να τι θα πω. Θα πει κι άλλα. Λοιπόν, αγαπητοί δηλαδή φίλοι, φίλοι, ετοιμαστείτε μακεδόνα. να ακούτε, Χατζηγιανάκη καθηγητή, από το γνωστό λεξικό δωρικό Χατζηγιανάκη, τι κουταμάρε που έχει να ραδιάσει απόψε εδώ στον Αλμπέντο. Πάντως εγώ επιμένω, θα λέγεσαι Χατζηγιανακόψ και η κωστάκι μου, και άσε τώρα τι μου λε, εσύ, δεν ξέρω τίποτα. <laughs> πρέπει να με με μπιστόλι για να το δεχτώ. Και Άμα η... μου το επιβάλλετε. Εμένα ούτε με ρεβόλβερ θα και, μου το επιβάλλετε. Και, και, και ίσω, ίσως όχι σίγουρα. Ούτε με ρεβόλβερ. Ναι. Θα, θα αποφασίσουμε να κλείψουμε από εδώ, να μην στενοχωριόμαστε. Άρα, αντιλαμβάνεστε τώρα, είναι εδώ στον Αλβέντο Ιτζάνι, ο Σαν Αλμπέντο Ιτζάνιου Χατζηγιανάκη και αντιμετωπίζουν το Γαβρόγλου τώρα. Μιλάμε για προσωπικότητε τεραστίων διαστάσεων, Υπουργοί και λοιπά Αυτή Γιατί με κοιτά έτσι, ρε κοπέλα μου, τι σου κανά, Απεδίας, να α πούμε. το ούτε... άρθρο τι με κοιτάς έτσι τώρα και τρομάζω, έχουμε εκπομπή να κάνουμε εδώ μέχρι τι 10, ακόμα είναι 9 παρά Πώς θα τη βγάλω, μα. είναι βλέμμα αυτό που μου ρίχνεις τώρα Μα όταν σε ακούω να μου λες ότι θα πάρω Ότι θα, θα λέγω με σε όφσκι <laughs> Οφσκι... Ρε αγόρι μου Μεσόρις, ο υπουργό σου ποιος ε, είναι στο ελληνικό να, κράτος Επειδή δεν μπορώ να δολοφονήσω αυτούς, θα δολοφονήσω εσένα Α, είμαι ο εύκολο στόχος <laughs> Δηλαδή κάτσε τώρα, ο Υπουργό σου κυριέ μου ποιος είναι Πού είστε καθηγητή, Ο Γαβρόγλου ο δεν υπουργός, είναι. Υπουργό υπουργό τη ελληνική. Του, του ελληνικού κράτης. του ελληνικού λαού, ο οποίο τον ψήφισε. Αυτό νου ε, είναι. Εντάξει. Και είναι και σε μένα, βέβαια. Τι να κάνω. Α, ορίστε. Να, πρώτα, συγγνώμη, μου, mm. να σε φέρω, λέει εδώ, γιατί ναι. καλεί κάτι υποτυπώδη πρόσωπα τώρα. Μου φέρει εδώ τον Χατζιανάκη Ποιο είναι ο εδώ μου λένε φέρα τον Καρανίκα. Καλεσμένο. Όχι Τι να, να διαβάσουν το σημερινό τη το κοινό... Μακεδόνων ότι ο Μέγας Αλέξανδρος δεν πάτησε ποτέ Στις πόλεις τη Αρχαία τη Μακεδονία. Ποιο είπε αυτό, Ο κύριο Καρανίκα. Τον καρανίκα. Το Τι έφερε ρε παιδί μου, Χατζηγιανάκι εδώ, Για δεν φέρνει τον Καρανίκα να είσαι σοβαρή. Τι έφερε ε, το τον Χατζηγιανάκι. Να μην ξανάρθει. Αυτόν, αυτόν ναι. ήθελα να τον θάψω κάτω από σάπιε ντομάτε. Και από μία σοκιά. Έχει βαρύ ίσιο. Λοιπόν, με αυτό θα του κάνω χάρη, αγαπητέ μου. Δεν θα τον πλήξω. Ναι, είπε ότι δεν είδε τη Μακεδονία την αρχαία ο Μέγα Αλέξανδρου δεν την έχουν δει και οι Σλάβοι. Μπορεί να μην την είχε δει, γιατί αυτό ήταν καντινιέρη και δεν είχε άδεια την καντίνα Προστακή εκεί. Την είχε προ Έχει πολλού και το σεβασμό από παρέα φίλων σου, μαθητών σου από τον Πυρεά. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Από την Αφιτρίτη. Υποθέτω. Ε, ποιοι είναι. Λοιπόν, ε, ναι. λοιπόν, Την επόμενη φορά για να είσαι σοβαρή και να ξεκομπεί εδώ εμείς την κόψω θα φέρεις καρανικά Κόψτι μου όσο θέλεις <laughs> εγώ, εγώ σε σιπόσες υπάρξει, σάπιες δηλαδή μέχρι το μεδούλι Δεν ούτε συναναστρέφομαι ούτε καταδέχομαι να μιλάω Και όταν έρθει θα πεις εσύ πότα Πολλά σε και δεν θα το καταλάβει τι του λέει λέμε ναι, Λοιπόν λέει ο φίλος μου Ατυγκαρτίτσα και σύμφωνα με τον Καρανίκα Είμαστε όλοι αμόρφωτα εθνίκια Α έτσι λέει ναι. Ναι. Ο Καρανίξ, Κοίταξε, Καρανίκος Κοίταξε ο Καρανίκας Στις εξάρσεις της πουστιάς του ναι. Μπορεί να λέει ότι γουστάρει Το κακό είναι γιατί τον ακούν δεν τον ακούνε, γράφουν τα μίντια, σου είπε κανεί τον ακούμε. Χιούμορ ναι. κάνουμε, ρε, ρε παιδί. Ναι, γιατί αυτά. έχουμε έρποντα φασισμού για πολίτευμα. Αν πάμε σε άλλη οπτική, με αυτά που κάνουν είναι ένα χιούμορ καταπληκτικό. Δηλαδή, γελά με την πλήξη σου καταπληκτικά. Μου θυμίζει τον Αρκά ναι. που Θα μα συλλάβουν, εμεί το τέλο παιδιά, παιδιά, ο Αρκάς έχει μια γελιογραφία που βάζει δύο να συνομιλούν και λέει ο ένα τον άλλον. Ε, εσύ του λέει δεν υπήρξες ποτέ στο αριστερός Και όσοι δεν υπήρξαν ποτέ τους αριστεροί λέει ναι. Δεν μπορούν να συνειδητοποιήσουν και να καταλάβουν Σε τι έχουμε μπλέξει Πάμε στην ιστορία για τη γλώσσα Λοιπόν, λοιπόν κύριε ποιο, Λια... Και δεν μας ενδιαφέρει τι λέει ο καθένας Κύριε Χατζηγιανάκοψκι Απαντήστε στην ερώτηση για πώς mm. κατασκευάστηκε η ελληνική γλώσσα. Πάμε λοιπόν στον Ιάνβληχο, παρακαλώ. ο οποίος ε, φιλοσοφικά πράγματα σοβαρά είπε, δεν είναι ο τυχόν. Και μας έκανε εντύπωση λοιπόν στο βιβλίο του περί του πυθαγορικού βίου. Λέει το περίφημο ε, περί ε, ε, της ε, γεναλογία του Δευκαλίωνος την οποία ήδη είπαμε. Και γράφει λοιπόν ότι το όνομα Δόρος και δωριεύση είναι πολύ παλιό διότι ήταν στην δωρίδα, ε, την Οκεανίδα. Και σύμπτωση ο είναι ο γενάρχης του ε, Ινάχου. Και ότι ο Ίναχος σημαίνει ε, ε, ποταμός είναι ο Ίναχος και του την έδωσε βέβαια άνθρωπος την ονομασία ο βασιλιάς Ινάχος που είναι σύνθετο από το Ιν και το Άχα το νερό. Αφήσατε ακόμα ο ποτάμο αυτό, νομίζω, στο Άργο. Είναι... Στο Άργο δεν είναι ακόμα. Το Άργο, βασιλιά του Άργου, ο πρώτο, ο μπαμπά. Και το του ποτάμι φορονέα. που είναι εκεί, ψερό του... το καλοκαίρι, λέγεται Ιναχό. Ναι, ο μπαμπά του Φοροναία, του πρώτου βασιλιά του Άργου, του αδερφού του Πελασγού. Σωστό. Που πήγε βόλτα στην Ασία Πάμε. και στην Αφρική. Επομένω. Συγγνώμη, είναι... και αυτό ο ανάβαλο που αναβλίζει. Αυτό το πράγμα από πού έρχεται αυτό το νερό μπράβο, μπράβο, και από μπράβο. πού έχετε η πρώτη πυραμίδα του ελληνικού έξω από το Άργος, Ακριβώς. αυτή η καταπληκτική η οποία και, και, το σημαντικότερο, και το σημαντικότερο στον Φενέο, στην Ορεινή έτσι όπου εκεί εγεννήθη ο Ποσειδόν mm -hmm. για μισό λεπτό και... και ο Ηρακλή, ένα από του Ηρακλή, γιατί αυτά ήταν αξιώματα. Μήνο Εσύρακλη, α πούμε, και τα Λοιπόν, Έτσι, και είναι αξιώμα. πολύ. Ναι, και, ο, και, ο και ο παντού. Mm -hmm. Λοιπόν, εκείνο που έχει σημασία είναι ότι αυτό κατάφερε, έκανε τι καταβόθρες και καναλιζάρισε τα ύδατα. Μπράβο, πε Ποια Ακριβώς. ύδατα. Έτσι. Πολύ σωστά, όπω η λοιπόν είναι στην Αρκαδία ε, και έχει σχέση με του ύπου διότι στον στο, στο ποταμό του Άργους, ο οποίος ε, παρεξέκλεινε και δεν είχε νερό το Άργος, ε, έπεφτανε μέσα λέει τα άλογα. Επομένως ο πήγασος και όλα αυτά έχουν θεμελίωση ιστορική. Ε, να αρθούμε λοιπόν στην, στο Άκα, το οποίο είναι το νερό, ε, και Άχα και Άγα, και έχουμε την Αιγιάλια. για τη γλώσσα θέλουν ναι. να απαντήσεις ναι, ναι. Ναι. γι' αυτό λέγεται ναι, άκουα ναι, ναι, ναι, ναι. στα λέω, λατινικά λέω για διαλέκτους μιλάω στα, ε, στα λατινικά που λέγεται άκουα στην ουσία άκου είναι ελληνικό είναι άκ και βά η κατάληξη με δίγαμα ναι. ε, και λέγεται άκβα το νερό στα λατινικά και Μας... τώρα πως είπανε ότι οι Ρουμάνοι που το νερό το λένε άπα και είναι άλλη διάλεκτο τη ελληνικής που το κάπα γίνεται π δεν είναι και έχουμε όκοτε το, το αιωλικό από το όποτε το ατικό και το κόσαντι αντί το Πος. επομένως είναι άλλη διάλεκτος η Δακική, οι οποίοι οι Δάκες ήταν μαζί με τους Γέτες, ήταν Θράκες όπως Θράκες ήταν και τα παιδιά του Άρεως, τα οποία είναι οι γεννάρχε των Θρακών. Σημερινή των περιοχή της Ρουμανίας. Η περιοχή της Ρουμανίας λοιπόν η οποία θέλει να πατρονάρει και δακία. τους Βλάχους τους Έλληνες, ότι είναι δακία. από εκεί. Λεγόταν Δακία. Η Δακία, λοιπόν, ε, είναι από το διακόγενος. Και, ναι. Και να πείσω, συγγνώμη, Κώστα, μου, οι Ρουμάνοι βγάζανε αυτοκίνητα τα οποία η μάρκα τους πώς λεγόταν. Ντάτσια. Ναι, Ντάτσια. Δακία. Έτσι, αν συνεννοούμε έτσι, θα φίλοι. Έτσι, και οι δάκες λοιπόν ήταν θράκες όπως και οι γέτες, άρα ελληνική διάλεκτος πελασγική. Όπως λέει και ο καθηγητής του Σοντενσίσεάνου που λέει για τους προγόνους των δακών ότι είναι οι πελασγοί και σωστά τα λέει. Ε, ερχόμαστε λοιπόν στην γενεολογία του Δευκαλίων, να καταλάβουμε ότι οι πελασγοί μιλάγανε την ελληνοπελασγική μητέρα γλώσσα. Ε, και ήταν αυτή, ε, στην Αρκαδία είναι η πιο, πιο κοντινή. Της και τη πελαγική και γνωρίζουμε τα χαρακτηριστικά της τα οποία είναι πολύ σοβαρά για να καταλάβουμε και την Αττική γραμματική ακόμα που δεν την καταλαβαίνουμε αν δεν ξέρουμε διαλέκτους για να βάλουμε λίγο τα πράγματα στη θέση τους και η γλώσσα μας είναι το σύνολο των διαλέκτων. Οι πελασγοί λοιπόν οι πρόγονοι των Ελλήνων οι οποίοι είναι παντού πρόγονοι των Ελλήνων ε, όπως θα δούμε και στη Βόρεια Ελλάδα που, ε, που τώρα δεινοπαθεί ε, με το όνομα των Μακεδόνων ε, θέλουμε να το δώσουμε και αλλού που δεν τους αξίζει και δεν, δεν έχουν καμιά σχέση ε, επομένως στην ε, γεναλογία του Δευκαλίωνος είπαμε οι γεννήτορε του Δευκαλίωνος και της Πύρας είναι από την αδερφή του ε, τον, του Άτλαντος της ε, Αρκαδίας οι δύο Τιτάνες οι οποίοι Τιτάνες σημαίνει βασιλής και όπως και οι θεοί ήταν πρώτα και μάλιστα Εβραίος Βασιλής Όχι μόνο στις χώρες της ελληνικής Μητροπόλεως Αλλά και στις χώρες τη ελληνικής Διασποράς θα, θα κάνουμε μία ε, αναφορά. Μπορώ ε, να πω κι εγώ κάτι εδώ. Ναι, και να πει εσύ την άποψή σου για τη γλώσσα που για να πω, και... να τη γλώσσα, όμως, μου έκανε. Δεν είναι άποψή μου. Άσε να πει για τη γλώσσα Άρα. λοιπόν, ναι. για να πει τη διαφορία. Θυμάστε λοιπόν το, ότι η πελασγική χώρα αυτή ήταν χώρα πελασγών και η Θεσσαλική και η πελασγιώτη τη Θεσσαλία και η Αρκαδία, Αρκαδία απόγονη, απόγονη του πελασγού παλέχθωνο. Επομένω, έχουμε του πελασγού πρώτα πρώτους κατοίκους τη της ελληνικής χώρας τον οποίον απόγονη λοιπόν ήταν ο Δόρος, ο αίολος και ο ξούθος και επομένως από τον ξούθο κατάγεται ο Ίων και ο αχαιός άρα έχουμε όλα τα ελληνικά φύλλα να είναι πελασγικής καταγωγής όπως λένε και οι μεγάλοι μας ιστορικοί μέχρι και ο το του το λέει και μάλιστα ο Αριστοτέλης λέει το γρεκό ότι είναι από τον Πελασγό και από Πελασγική χώρα και είναι πρώτος ξάδερφος ο, ο, ο Γρεκός, γιατί λέγονται και Γράι και γρεκοί, όπως δάκες και δακοί, για να καταλάβουμε λίγο τις συνδέσεις. Επομένως η, ο Δόρος, ο, ο αίολος και ο, ο και ο ξούθος είναι αδέρφια με αρχαιότερο το δώρο. Ε, πρόγονοι λοιπόν των ελληνικών φίλων είναι η πελασγοί, η υπήκοοι του, του παππού του Δευκαλίωνος και του πατέρα τους, του Έλληνος. Εδώ θα πρέπει να σταθούμε στη γενεολογία του Δευκαλίωνος διότι δεν είναι μόνο η δωρική διάλεκτος, η, η αιωλική διάλεκτος και η ιονική διάλεκτος ε, είναι ε, προϊόντα της μητρικής γλώσσης των προγόνων των πελασγών. Επομένως είναι γηγενής η Πελασγή, και αυτόχθονη γλώσσα Άρα εδόθη από τους, ε, ε, ε, ε, από τους προγόνους οι οποίοι οι πρόγονοι είναι Οι θεοί και οι τιτάνες Οι οποίοι ήταν οι βασιλείς των Πελασγών Επο, ε, Έτσι Επομένως ε, δίνω τον ιστορικό μόνο περίγραμμα κάτσε να πάρε μια ανάσα να πει και τη δική της απόψη Μαρία Να πω το εξής πράγμα Όλα αυτά ισχύουν Κώστα Αλλά λίγο πιο πριν από αυτά ε, οι Έλληνες, με όλους αυτούς τους πατέρες τους, είναι ε, δημιούργημα των πρώτων διογενών, δηλαδή μιας αποστολής επιμένω εγώ, επιμένω, και στην γραμματολογία υπάρχουν πάρα πολλές τέτοιες αναφορές και να λάβουμε υπόψη μας ότι οι αναφορές που έχουμε οι ελληνικές είναι σπαράγματα. Ναι, Δεν έχουμε. αλήθεια. Και ό,τι ήταν πιο επιστημονικό, αρχαίο... Και εξυνδυασμού και, των πηγών και, τα έτσι, λέμε αυτά. Έτσι, λοιπόν, ε, έχουν καταστραφεί. Εκείνο λοιπόν που έχει σημασία είναι ότι από αυτά τα σπαράγματα... Έχουμε πάρα πολλές ενδείξεις που μας λένε ότι αυτή η αποστολή που θα πάρει ένα σπέρμα από τη γη, αυτό που πήραν, και θα κάνει μια μετάλλαξη κυρίως στον εγκέφαλο από την Αθηνά που είναι η γενετήστρια της αποστολής και τον ήθεστο που πρέπει να είναι ο χειριστής μιας... Απίστευτα υψηλή τεχνολογίας που ακόμα δεν την έχουμε προσεγγίσει, ε, που είναι πιο... και αυτό ότι δεν την έχουμε προσεγγίσει, γιατί ότι θα την συναντήσουμε στο μέλλον, το λένε τα μεγαλύτερα ονόματα, δεν τα λέω εγώ. Τη ειδικότητο αυτή mm. ε, θέλω να πω ότι αυτοί βεβαίως δώσαν και την γλώσσα ενιολογικά σε αυτά που γέννησαν και βεβαίω. Ε, οι Έλληνες ε, αυτούς τους πρώτους βασιλείς δώσαν και τα όνοματα των θεών που δώσαν μετά σύμβολο με αυτά τις μεγάλες δυνάμεις της φύσεως τις μεγάλες αξίες της κοινωνίας για να είναι ανθρώπινη και όλα ότο καθεξής που σημαίνει ότι αυτό που λέει και ο ελίτης την γλώσσα μού έδωσαν ελληνικήν την γλώσσα μού Καταγωγή μου, οι γεννήτωρές μου, που είναι από την γη αλλά και τον αστερό εντα ουρανό. Και το σημαντικότερο που μπορεί να θεωρήσει κάποιος σαν απόδειξη είναι ότι δεν μπορεί σε μια εποχή που οι άνθρωποι μιλούν με γρυλίσματα και με ε, φτιάχνουν κάποιες λέξεις για καθημερινότητες, να έχω μια ελληνική γλώσσα που έχει τέτοια νοήματα και προσδιορίζει αφηρημένες έννοιες και, που έχουν να, να κάνουν θεά μύτη, με, ε? το, με τέτοια θεά γνώση μύτη. και με, ό, όχι μόνο του ανθρώπου, τον, του σώματός του, των λειτουργιών του α, και του περιβάλλοντος του γηήνου, ναι, αλλά, ναι, αλλά και, ναι. και του περιβάλλοντος του Εκτός συμπασικού γης, ναι, του ουρανίου. Ναι, ναι, άρα, λοιπόν, άρα λοιπόν, μην έχουμε αυταπάτες. Εντάξει, η γλώσσα αυτή και επίσης κάτι άλλο που έχει αυτή η γλώσσα, συγγνώμη με το παραλείψω, όταν προσπαθείς να την εξελίξεις, καταραίει, που σημαίνει ότι είναι ένα, ένα, μια δομή τέλεια. Και είναι η μόνη γενετική γλώσσα στον πλανήτη που σημαίνει ότι όποιο φαινόμενο, κατάσταση, συνέστημα, όν, θα προκύψει στο μέλλον, αυτή η γλώσσα έχει την δυνατότητα να το προσδιορίσει με μία έννοια. Αυτό είναι το καταπληκτικό και το επισημαίνει και ο Bill Gates. Το επισημαίνει αυτό... Ότι και είναι η αυτό... μόνη κατάλληλη ναι, για τους υπόλογιστές... Όχι... Για να ε, ε, γίνουν πιο πολυπλοκοί και πιο έξις στις... Και όχι ε... μόνο αυτό το πράγμα... Αλλά και ο Μάρε, ο μεγάλος αυτός φιλόλογος... Ε, λέει ότι είναι η μόνη γλώσσα... Που όταν την κατέχεις καλά... Ε, το νόημα της εννοίας... Είναι τόσο καθαρό και προφανές που δεν υπάρχει σε καμία άλλη γλώσσα. Γι' αυτό έγινε και ορολογία τεχνική έτσι. από την αρχαία ελληνική μόνη. Έτσι, έτσι. Και οι άλλοι όλοι τη δανείστηκαν ε, αφού πήραν τις λέξεις. Πάντως, ε, η βιόμαζα ε... δεν είναι γαλλική λέξη ούτε εγγλέζικη. Είναι βίος και μάζα. Ο καθηγητής, ο φυσικομαθηματικός, ο τάξης ο Κώστα και Μαρία, που ξέρω εγώ πολύ καλά, τουλάχιστον τον είχα ακούσει και ο ίδιος, και τον ξέρω 30 χρόνια, στη Μαθηματική Ιταρή Αθηνών. Παλιά, πολλών ετών πανεπιστήμιο και υποκράτους, ήταν μόνο μαθηματικοί μέσα, στον πίνακα έκανε το μαθηματικό τύπο και λέει δεν είναι γιεινοκατασκεύασμα αυτό το εργαλείο που λέει τελική γλώσσα είναι έξωθεν γνώση. μα Αυτό το λένε και το ξέρω. Ναι. Και ο Θόδωρος Σομπόλης, ο μεγάλος αυτός μαθηματικός, έτσι, που τώρα είναι συνταξίουχος βέβαια, που είχε, έχει υπάρξει καθηγητή στην Αμερική, στην Ευρώπη, πάνω στη Σκανδιναβία και παντού. Λοιπόν, με, με, με, αυτό το πράγμα μου το έλεγε. Έτσι. Είναι εξελίλωτο. Υπάρχουν γνώσει, λέω εγώ. Κώστα, είναι όλοι πηγές. ενθουσιασμένοι που είσαι εδώ απόψε και καλά έκανε και σε φερή Μαρία. Αλλά δεν θα ξανάρθει εδώ. Το απαγορεύω, θα άρχισε ω Χατζηγιανακόφσκι. Τελεία. Δεν μπορούμε να πάμε απέναντι στον άλλον. Απαγορεύεται νόμο. να απαγορεύει. Απαγορεύεται να απαγορεύω. Ναι. Καλά, το περνάω πίσω. <laughs> Λι, λοιπόν, λοιπόν να πούμε ε, Έχουμε και άλλα να πούμε μισώ, δηλαδή έχουμε χρόνο. Για τη γλώσσα θέλω να έχουμε απαντήσω Έχουμε χρόνο και θα κάνουμε και ναι. άλλη εκπομπή να, να πω για τη γλώσσα ναι. Δεν ναι. θα ματάμε στο δώρο στον... Όχι βέβαια Α, Διότι λοιπόν, ο, κα... ο δώρος ναι. ε, πήγε μαζί με τους δωρείς τους Την Πίνδο λέει Πριν πες αυτό ναι, ήθελα ναι. να ρωτήσω και του δύο Γιατί από την κλασική περίοδο που ομιλείται η γλώσσα αυτή Με τα πνεύματα Με, με τις διαφορές αττική διάλεκτος Και, και, και μέχρι τώρα 2000 χρόνια Και Έχουμε ευθύνουσα απορία, Θέλω μια απάντηση. Έχουμε ευθύνουσα πορεία. Όχι, δεν έχουμε, διότι η καθομιλουμένη έχει ναι. μέσα όλε τι διαλέκτου τη άλλε από τη μάνα μα ναι. που δεν μα μάθανε στο σχολείο. Μάλιστα. Εντάξει. Και δεν τις διδάσκουν σήμερα στο πανεπιστήμιο, αν είναι δυνατόν. Αχ, υπάρχει μία επιγραφή. Ναι. Δεν ξέρω, να, μάλλον θα το ξέρει αυτό. Κρίμα που δεν την έφερα. Υπόσχομαι την άλλη φορά ναι, ναι, να την φέρω. Υπάρχει μία επιγραφή σε ένα αγίο, επεπικυλμένο αγίο, που δορίζει ένας λαρσινός από τη Λάρισα στους Δελφούς Λοιπόν, προσέξτε τώρα Αυτό έχει, δεν το θυμάμαι απ' έξω, αλλά υπόσχομαι να το φέρω Έχει μία επιγραφή που, λέ, που αναφέρεται στον αναθέτη Έτσι. Εάν λοιπόν πάρετε την διάλεκτο την τότε λαρσινή γιατί είναι σε εκείνη τη διάλεκτο και την... Δηλαδή τη Θεσσαλική διάλεκτο τη Θεσσαλική. την αρχαία. Και την τρέχουσα. Την, την μεταγλωτήσετε στην ιονική δηλαδή αλλάξετε κάποια όπως όταν τα λένε... Τα και τα σύμφωνα. Ναι όπως όταν τα, τα λένε, ή επιτάς ή τίνη mm. επί και τα ναι, ναι, ναι, κάτι ναι, τέτοιο. Ακριβώς. Λοιπόν και κατανοήσετε τι λέει να δείτε ότι αν πάρετε, αν πάρετε την σημερινή διάλεκτο της Θεσσαλίας, Βέβαια, της διότι λα, Λάρισσας... Διότι από μάνα σε, είναι, σε γιο είναι, μέχρι σήμερα. Είναι όπως θα το έλεγε ο σημερινός Λαρισαίος, Μακριβώς. ταυτότητα Κώστα μου. Μην πάμε μακριά. Ταυτότητα. Ναι. Μην, συμφωνώ. Μην πάμε μακριά όμως. Ο καθηγητής προπονάς έχει κάνει μία... Ναι. Μία μελέτη στην, στην Μακεδονία πήγε και από τις Γριές και Όπως από τους Γέρους και κατέγραψε λέξεις. Από τα νησιά μας. Ναι, ναι. Και Εγώ το... μιλάω τώρα για μια ναι. συγκεκριμένη η οποία είναι πολύ σημαντική διότι, διότι λέει ότι είναι αρχαίες δωρικές λέξεις και φαίνονται Μάλιστα. με έναν που ξέρει τις διαλέκτους. <κοί> Επο, επομένως σημαίνει ότι αυτοί, αυτοί μιλάνε οι, οι άνθρωποι που δεν πήγανε και σε σχολεία μεγάλα, οι γέροι, μιλάνε αυτοί που έχουν από τη μάνα τους. Επομένως, λέει, να η απόδειξη δωρικής καταγωγής Καλόγιους. της αρχαίας μακεδονικής διαλέκτου, που πάνε να μας τη βγάλουν ξένη γλώσσα. Mm. Και αυτό είναι σημαντικό, διότι έχουμε τις παραπομπές στην αρχαία ελληνική γραμματεία. Και λέει, ο Δόρος ο, πρό... ο, αρχι... ο πιο μεγάλος γιος, ε, άρα η, η απαλλαιότερη των Ελλήνων, λέει ο Ιάνβληχος, λοιπόν... Ε, την αρχαιοτάτην των διαλέκτων, την Δωρίδα, λέει ο αρχαίος συγγραφέα έστω ε, περί του πυθαγορικού βίου, ε, ε, επιβεβαιώνεται από άλλες παραπομπές στην αρχαία ελληνική γραμματεία. Παραδείγματος χάρη ότι πήγανε στην Πίνδο οι Δωρείς από την Θεσσαλία. Ε, άρα εκεί ονόμασαν, λέει, τους Μακεδόνες Μακεδνούς. Α, το όνομα λοιπόν των, Μακεδον, των Μακεδόνων είναι από δωρική διάλεκτο και από δωρείς δοσμένη. Και θεωρείτε, λέει, εγώ έτσι έχω ακούσει ότι ο Μακεδνός θα πει επιμήκης. Θα πει γιατί είναι το Μακος σταδόνι στην δωρική διάλευτα ο οποίο είναι ο ψηλός και ο μακρύς και ο... Ναι, ναι. Έτσι, και οι σκοτσέζοι που έχουν όρθιος, το Μακ και ο Όρθιος όλα αυτά συγχνάνει. Ε, Κώστα, οι σκοτσέζοι που έχουν το Μακ Μπροστά, θεωρούμε... Δεν το ξέρω αυτό. Αυτό θέλει να και έτσι ακούσου, λέω. σημαίνει στην, στην αρχαία ε, σκοτική και στο... να δούμε από πού ετοιμολογείται. Μα διδάσκουν στα σχολεία του Κώστα μου. αυτό το, το ξέρω Ωραία, αλλά εγώ Οτι λέω είναι, μια ξένη λέξη. Θα την προσέξω με πάρα πολύ. Ότι είναι ξένη. Mm. ελληνικό φίλο. Αυτό το μακ το έχουν δε προσθέσει, δε προσθέσει αυτοί. Δεν να μιλήσω Παρακαλώ. Κοίταξε να δεις ε, όταν λέω μια ξένη λέξη ναι. ε, είναι από το λεξικό το. για αυτό τη λέω έτσι. Α, είναι από μάλιστα. το λεξικό το σκοτετσέζικο. Για να δούμε από ποια διάλεκτο της ελληνικής Παράγεται, πρέπει να ξέρουμε τι σημαίνει στην... γλώσσα στη γλώσσα εκείνη στη ώστε μας. να πάρουμε το ομόριζο στα ελληνικά και να το συσχετίσουμε ε, είναι δωρικό, είναι ολικό Μάλιστα. ή είναι ιονικό αυτό ε, με συγχωρείτε μόνο πρέπει να χρησιμοποιώ μερικές λέξεις που να πάρει θα, θα ό,τι θες αγώριμο, επομένως θες, οι Μακεδόνες μας ε, ναι. είναι δωρική δωρικής καταγωγής από αυτή την παραπομπή και δωρική η και έρχεται να επιβεβαιωθεί ε, από μελέτες μεταγενέστερες ε, ότι τα, τα, η μακεδονική γλώσσα έχει το β, το γ και το δ, έχει τα μεσαία δηλαδή οδοντικά ε, ε, ε, χιλικά και, ε, και ουρανικά και δεν έχει τα δασαία ε, φύχη θήτα αυτό είναι πολύ σημαντικό διότι λέει το βασιλιά τη Φίλιππο, του Μεγάλου Αλεξάνδρου, έλεγε Βίλιππο και έχουμε παραπομπές στην αρχαία ελληνική γραμματεία ότι Β είναι το αντίστοιχο του Φ και οι, και οι μελέτες και οι σύγχρονες ότι είναι δωρικό το Β, το Γ και το Δ. Άρα επιβεβαιώνεται η, η αυτή του Δευκαλίωνος η, η, η ε, ε, καταγωγή. Ε, έχουμε όμως ότι η Πελασγή ε, ήταν και στην Θεσσαλία απευθεία. Διότι έχουμε άλλη παραπομπή που λέει, ο λικαών που είναι γιος του Πελασγού, του γιου του Διός, ε, ε, είχε πολλά παιδιά. Έτσι, και μεταξύ αυτών ήταν και ο Μακεδόν και ο Θεσπρωτός. Α, επομένως έχουμε μια ε, πελασγική απευθείας ε, ε, διασπορά από την κοιτίδα των Πελασγών στη Μακεδονία μας και, στην Θεσπρω, και στη Θεσπρωτία που είναι στην Ήπειρο. Άρα πολύ σωστά είπε η κυρία ε, καθηγήτρια στην αρχή σωστά ότι ε, έχουμε ενιαία την Ήπειρο, τη Μακεδονία και τη Θράκη μας και μέσα εκεί είναι και η Βρυγία, μην την ξεχνάμε. Διότι οι Βρύγες ήταν στην Έδεσα, Βέβαια. Α, η κήπη του, του Μίδα. Και Μίδας, ε, αν ξέρω με διαλέκτους, Σημαίνει... είναι σαν τον Μήνο της Κρήτης διότι το ΔΕΛΤΑ γίνεται στα κριτικά και οι κριτικοί μας λέγανε νύναμε οι Μινοίτες, αντιδύναμε. Άρα ξέρουμε τι μιλάνε και οι Μινοίτες, γιατί ξέρουμε, διότι οι δωριείς από την Πίνδο, που ο Πίνδος ήταν γιος του Μακεδόνος ως γιου του Λικάωνος και αδερφός του Βέρητος, του Ατιντάνος, του Αμάθου, διότι ο Όμηρος λέει η Μαθία, τη Μακεδονία. Ε? Άρα είναι από το γιο Άμαθο του Α, Έχουμε λοιπόν. Από την, από, την, από την Αρκαδία πελασγική καταγωγή στην Μακεδονία και ο Εσχύλος μας λέει ότι υπήρχε επικράτεια του παλέχθωνος Πελασγού από, την, από τον Όλυμπο μέχρι τον Στριμώνα. Επομένως, νάτος και ο παλέχθων Πελασγός, ο Θεογενής, ο Διογενής, όπως είπε σωστά, η κυρία Τζανι όπως είπε, είναι λοιπόν ό,τι είναι... Οι αρκάδες ε, γηγενείς Έλληνες είναι και οι Μακεδόνες μας και στη γενεολογία του Δευκαλίωνος έχουμε και άλλο Μακεδόνα ε, και είναι από την θεία με ίψιλον γιώτα η θεία αυτή δεν είναι με ίψιλον Ι, η οποία είναι η αδελφή του Έλληνος δηλαδή είναι πριν τον δώρο τον Αίολο και τον ξούθο που είναι παιδιά του Έλληνος. Ερχόμαστε στην αδερφή του. Και η αδερφή του λέει από τον Δία αποκτά τον Μακεδόνα και τον Μάγνητα. Επομένως ό,τι είναι οι Μάγνητες που είναι επώνυμοι της Μαγνησίας της Θεσσαλίας είναι και οι Μακεδόνες μας. Και μάλιστα είναι πελασγογενείς από την πελασιότητα ε, του Δευκαλίωνος. Ε, άρα ο Μακεδόν και ο Μάγνης είναι πρώτα αδέρφια του δώρου, του. αμα βάλουμε δίπλα τη γενεολογία, είναι πρώτα αδέρφια του δώρου, του, του, του αιώλου και του Ξούθου. Ε, και αν συνεχίσουμε να παρακολουθήσουμε τους δωρηεί τη Πίνδου που κατεβήκανε από, από εκείνη την εποχή, επιστρέψανε στην Αρκαδία. Δεν έχουμε μόνο την επιστροφή μετά αιώνες με τον Ηρακλή που πήγε να πάει να βρει του δωρηεί. Στην Πίνδο πάλι πήγε να του βρει τον αιγιειό και κατεβήκανε πάλι μαζί και ο Ήλιο. Ε, σκοτώθηκε στην Αρκαδία μια... Επομένως, ε, Μόλις ολοκληρώσει πράγματα... μια ερωτησούλα ναι. έχει ναι. Ολοκληρώσει Μια πρώτα. στιγμή να ολοκληρώσω παρακαλώ, σε παρακαλώ. Αυτό, παρακαλώ. Η, Γιατί είναι πολύ, θεωρώ είναι πολύ σημαντικό αυτό για να καταλάβουμε Ότι σε όλη την ελληνική Μητρόπολη έχουμε, έχουμε πελασγούς και συγγενείς εξαίματος Κατεβαίνουν λοιπόν οι, οι, οι δωρείς και αυτή η ρίζα δαρ δορ ε, η οποία είναι και με Άλφα και με Όμικρον και με αυτό δίνει τους δρίοπες παρακάτω και δίνει και, του, και στη δορίδα τους αντίστοιχου ε, δωρείς και κατεβαίνει, περνάει απέναντι ο ήλιο, πρώτα πέρασε στην Ετολία, δεν πέρασε στην, ε, από τον Ισμό έχουμε δύο καθόδους του, των Ηρακλειδών μετά αιώνες ε, Εμεί τώρα είμαστε στην εποχή του, του γενάρχου των Δωριέων Κατεβαίνουν λοιπόν και φτάνουν και, και έρχονται στην Ηλία. Η Ηλία όμως ε, είναι ε, όπως και η Ηλία, όπως είναι και η ετολή, γιατί ο Ετολός είναι γιος του, ε, του βασιλέως της ε, Ήλιδος. Επομένως, είναι δω, δωρικές διαλέκτους μιλάνε και το βλέπουμε από τις ε, επιγραφές αυτό μετά. Και βεβαίως ε, φτάνουν και περνάνε στην Σπάρτη... Στην οποία ο πρώτος βασιλιάς ήταν ο Λέλεγας, αυτούς που είπαμε ότι είναι πελασγή. Ναι. Ο Λέλεγας, ο αυτόχθον Λέλεγας. Και αυτή είναι η απο... έχει τους απογόνους όλους τους βασιλείς της... Βρύγες, Λέλεγες. Βρύγες και Λέλεγες. Είναι οι που είναι οι φρύγες της Μικράς Ασίας και μάλιστα θα δούμε τι σημαίνει βρύγες. Ε, σημαίνει και αυτό στο βορρά ε, και ανυψωμένα, ανυψω... ανυψωμένα φράγματα και βουνά στη Γερμανία Μπέρκ το βουνό. Από το... Ε, να σας πω κάτι, την φοιτήτρια μου, ένα λεπτό Κώστα να γελάσετε. Μία φοιτήτριά μου μία φορά ναι. ε, έπρεπε να μου πει πώς λέγεται γιατί σε προφορική εξέταση. Μου λέει λοιπόν το όνομά τη το οποίο κατέληγες σε τσι. Μάλιστα. Έτσι. Α πούμε κοτσι, κοκκινάτσι. Mm. Και μου λέει, μου λέει, παιδιά μου λέει μόνη τη. Το τσι με κάπα κυρία Τζάνη. Ή κάπα ή Το τσι με κάπα. και τα δύο. Σωστά. Και βάζω κάτι γέλιο. Το τσι με κάπα. Μου ναι, ναι, ναι. το είπε μόνη τη. Δηλαδή ναι. ναι. α κοιτά το εκφράζω. Το γράφω έτσι. Έτσι, ακριβώς. Ναι. Και είναι ο τσιτακισμός και από Κάπα και από Δέλτα τα ξέρουμε. Ναι. Δηλαδή διάγαλον το τσάγαλον ναι, ναι, και λοιπά. Ναι. Δηλαδή είναι ελληνικό φαινόμενο, δεν είναι σλάβικα. Αυτό δεν περιμέναμε είπε... τους σλάβους ναι, ναι. τον 7ο αιώνα μετά Χριστόν να μας πούνε τις λέξεις μας. Ναι. Ε, φτάνουμε λοιπόν στην Σπάρτη, φτάνουν οι δωρείς. Ε, οι οποίες ενώνονται με τους ομοφίλους τους, τους προγόνους τους, τους λέλεγες δηλαδή τους πελασγούς και τους πελασγούς της Αρκαδίας και περνάει λέει ο, ο Ηρόδοτος, λέει ότι ο τέκταμος λοιπόν ο γιος του δώρου του γενάρχου των Δωριέων πέρασε με αιωλής και με δωριής φυσικά και με πελασγούς στην Κρήτη και εκεί βρήκε τους ετεόκρητες οι οποίοι είχαν βασιλιά των Κρήτα και βεβαίως συνήκησαν και συνήκησαν από τότε, δεν συνήκησαν υπό τον Ιδωμενέα τροϊκών, είναι αιώνε αυτή η αλήθεια που λέει ο Όμηρος. Επομένως προ... συγγενείς η οι... οι Κρήτες με τους Μακεδόνες και με τους Δωρείς. Και με τους Αιωλείς βέβαια και με τους ε, Ίονες, διότι η Βασίλισσά του η πρώτη, ο Τέκταμος, είχε πάρει την κόρη του ε, Κριθέως που ήταν βασιλιάς στην Ιολκό την περίφημη, από την οποία έγινε η Αργοναυτική εκστρατεία ναι. Επομένως ε, η Ιολκός ήταν τότε, καταλαβαίνουμε πια περίοδο, είμαστε πόσες χιλιάδες χρόνια προχριστού και ε, η, ο αστέριος ο γιος του τεκτάμου του πρώτου βασιλέα της Κρήτης, ο οποίος ήταν δοριέφς ε, και ο γιος του βέβαια ήταν από εολίς και και ε, Δωρίς, τους τα αρχαιότατα τα φύλα των ελλήνων. Ε, Παντρεύεται ο αστέριο στην περίφημη Ευρώπη όπως είναι οι διάφορες πώς ήρθε η Ευρώπη από την ελληνική φινίκη η οποία ήταν απόγονος της Αργίας Ιούς που είχε κάνει τα βασίλεια στην Αίγυπτο, <Κι> στην Λιβύη, στην, στην Ασία και έχουμε βασιλιά της Ασίας τον Αγίνορα, το γιο της Λιβύης και βασιλιά της ε, Βορείου Αφρικής και της Αραβίας για να είμαστε σοβαροί, είχαμε και στην Αραβία, δηλαδή, απογόνους ε, της Αργίας Ιούς, ε, επωνύμους της Αραβίας ε, και επομένως έχουμε ε, πελασγικά βασίλεια, τα οποία στην, στην θαλασσοκρατορία την ε, μηνοική, και σ, αργότερα, μετά αιώνες, στην αυτοκρατορία την Μικυναϊκή, ναι. τι, τι έγινε, που δεν το, τα προσέχουμε αυτά, ε, πήρε... Ο Αστέριος την, Ευρω... την Ευρώπη, η οποία ήταν από τα βασίλεια τη Αργία Ιού και είχε πίσω τη την Κυλικία, την Ελληνική Φινίκη. Ε, όλες αυτές τις όλες και τι βόρειε και τη Βορείου Αφρικής από τους θείου τη. Επομένω, ενώθηκε η θαλασσοκρατορία των Κρητών με, με τις, αυτέ τι πελασγικές επικράτειες τη Αργία και Πελασγίδος Ιού και έχουμε ε, μία αυτοκρατορία και στη Μηνοϊκή Εποχή και στην ε, ε, μη εποχή. Και βέβαια μεταξύ της αυτοκρατορίας της ε, Μινοϊκής είναι και η περίβημη Πανχαία που δεν τα συνδέουμε και στην Πανχαία λέει βασίλευε ο ουρανός και ο Δίας. Το θέμα είναι ποιος ουρανός και ποιος Δίας θα το πούμε αυτό ε, και δεν προσέχουμε ότι έξω λέει από το νεό, νεό του, του ουρανού που ήταν στον Όλυμπο σύμπτωση δηλαδή στο λαμπρόν όρος από το Λάμπο το λάμπο, ε, ναι. από το, λάμπο το οποίο Λάμπο είναι η ετοιμολογία και της λυκία και της Λουβίας που πάνε να μας πούνε τους Λουβίους ε, και τους Χετέους διαφορετικούς ενώ φωνάζει ο Ισύχιος ο Καϊμένος και λέει χίδες κρήτες ε, άμα ξέρουμε ετοιμολογία και, ε, και η γνώση και η κισία ήταν η μητέρα του Μέμνονος που, όρισε τα, που έκανε τα ανάκτορα των Περσών και έκανε και τα γάλματα των Αι αλλά δεν τα καταλαβαίνουμε αυτά mm. Και πάμε λοιπόν στην Εδώ επικράτεια δεν άλλα, βρε, Κώστα, αυτά Στην τώρα. επικράτεια της Πανχαίας Η οποία είναι σημαντική Γιατί μιλάει για, για κάστες Για τάξεις Για ποιες, ποιες ήταν και ήταν όλες Οι τάξεις οι ελληνικές αυτές ε, Απέξω λέει Από το ε, ναό Του ουρανού Ήταν μια επιγραφή Και έλεγε τα κατορθώματα του mm και διαβάζομαι παρακάτω, οι επίκοοι δέοι ήσαν Κρήτες. Άρα τα πελασγικά γράμματα, ε, ε, ε, αν ήταν αλφάβητο, ήταν το κρητικό αλφάβητο, το οποίο ήταν ε, το αρχαιότερο, μας λένε οι αποδείξεις, οι αρχαιολογικέ. Και, και ποια δεν μπορούν να μην το πούνε. Και βεβαίως ε, αυτό, τα, αυτά τα γράμματα λοιπόν, ε, είτε ήταν αλφάβητο, είτε ήταν ιερογλυφικά, είτε ήταν γραμμικά της γραμμικής α και της β που είναι και ίδιε και οι δυο οι ε, σημαίνει πλήρης η ελληνική γραφή ελληνική και αυτά τα γράμματα τα πήγε και η, από, το, από την κοιτίδα των Πελασγών κατευθείαν η Νικοστράτη η μαμά του, του Ευάνδρου τα πήγε στην, στην, με, με, στο, ε, λάτιο. στο Λάτιο Να πούμε κάτι εδώ ε, η Πανγέα να, να το μάταξα να πούμε ναι. Γι' αυτό και έχουμε λιοντάρια, πίθωνες κτλ τα λοιπά, στην, στην υπηρετική Ελλάδα κλπ. Αυτό ήταν, η Κρήτη όλη ήταν ενωμένη, ήταν όλο αυτό πριν μπουν τα νερά, ήτανε όλο γη. Ακριβώς. Και ήταν ενιαία. Ακριβώς. Ενιαία. Άρα η προσπέλλες ήταν εύκολοι. Και τα ζώα Πα, πηγαίνανε ο, μέσω ξηρά. παντού. Η προσπέλασή τους ήταν πάρα πολύ εύκολη αλλά και πέρα από αυτό και όταν έγινε θάλασσα πάλι ήταν και μας πάλι έλεγε ο καθηγητής θα... μου είχαν... ο Μαρινάτος είχαν... ο μου είχαν... ο Μαρινάτος μας έλεγε ότι ε, αυτό το πράγμα κατακλυζόταν σταδιακά με ύδατα και τα λοιπά από τις μεγάλες γεωλογικές μεταβολές και μας έλεγε χαρακτηριστικά από ύδατα ότι ο, οι κάτοικοι καθώς πηγαίνανε στα ψηλότερα μέρη, είτε που γινόταν νησίδες πια, είτε γινόταν Κορυφές κομμάτι γης ναι. Ναι. και από την Ελλάδα, επειδή η Θεσσαλία ήταν θάλασσα και χινόταν. Μάλιστα. Κάνοντας, μας έλεγε χαρακτηριστικά, σκάλα τα νη... τα... τις κορφέ, πηγαίνανε προς πάσα κατεύθυνση στα κοντινότερα Σωστό. στερεά μέρη. Το, την, την κεντρική Ευρώπη, προς την Ασία, Ασία μέσα, δηλαδή πιο εκεί και τα λοιπά. Μαρινάτος. Σωστό. Και ο καθηγητής Μαρινάτος έχει, είχε πει ο Καημένο, αλλά δεν τα διαβάζουνε τι ανεκάλυψε, ε, για να είμαστε σοβαροί τώρα. Ε, είχε πει λοιπόν ότι σε μία του, 1000, του 1900 τόσο, ε, που είναι δημοσιευμένο στα αρχαιολογικά, περιοδικά τα ελληνικά που τα έχει η αρχαιολογία... Ότι βρήκε ένα 25 μέτρα, 25 μέτρα ναυπηγική κλίνη πάνω στην Κρήτη. Και βρήκανε μετά με υπόγεια διαδρομή οι αρχαιολόγοι βρήκανε και τα άλλα 25. Άρα αυτό σημαίνει ελληνικό πλοίο 50 μέτρα, όχι στην Αμερική μόνο έφτανε, παντού. Έτσι. Και στην Ινδική παντού. Και τα ε, αυτά που βρήκαμε στο ναι. ακροτήρι της... Ε, ε, τα τριώροφα. Πέστε το, α, με, τα, με τα πλοία, με, με με τα, πλοία ε, τα τριώροφα. Πόσια, ε, ναι, και με τα, και ναι. με τα 50 κουπιά σημαίνει ότι είχαν απόσταση ένα μέτρο ένας κοπηλάτης από το άλλο. Για να είναι 50, μέτρα 50 μέτρα άτομα μέσα. Πολύ μεγαλύτερα του, των πλοίων του... Πάλι Έλληνο το στην Αμερική αιώνε μετά. Κωστά, στο κανάλι μια συνεκπομπή που κάναμε τότε. Είχαμε πει για τη Σιρακουσία, ήσουν, δεν θυμάμαι. Το πλοίο αυτό το τεράστιο ρε παιδί μου. Είναι, ε, καταλαβαίνω ότι μιλάει η καθηγητρία για την τυχογραφία, την περίφημη. Ναι, ναι, ναι. Τη... ναι, για τη Σαντορίνη στο ναι, ναι. Ακροτήρι. Ναι. Υπάρχει αυτό. Η οποία και μάλιστα έχει υπάρχουν με, προσωπάκια μελετηφοί. στα διαζώματα, ναι, ναι, όπω ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι. σαν να βλέπει ένα πλοίο σημερινό βεβαίως, που μήκ, ετοιμάζεται να πάει στην Κρήτη αυτά τα μεγαθύρια. Και έχει και στοιχεία ότι είναι επίθεση, διότι έχει νεκρού πάνω στα. Ναι, είναι άλλα σοβαρά. Μία απάντηση σε μια ερώτηση που ήρθε πολύ πιο πριν, περί τη η τη Λίμνου που εκτίθεται στο μουσείο αν έχει η να κάνει Η επιγραφή τη Λίμνου είναι, είναι πρόσφατη θεωρούμε, δεν είναι στις ε, χρονολογίες που μιλάμε, ναι. αλλά η. Πρόσφατη ε, δηλαδή, πότε. Μια στιγμή. Ε, είναι τη ε, χρονολογία με ε, 700 προ Χριστού. Όχι αυτό, να, να, να, πω... για να τα ακούσουμε. Ε, ναι, αλλά, αλλά ακούμε άλλο πράγμα. Εμεί ψάχνοντα λοιπόν το πότε είναι Η περίφημη τυρινή πελασγοί, ε, του οποίου ο ο Διονύσος ο του λέει, τους λέει μέχρι ότι είναι γηγενεί στην Ιταλία και δεν είναι λάθος διότι τρεις χερσόνηση ήταν ένα πράγμα όπως εξήγησε και η καθηγήτρια πρώτα που ήταν χωρίς θάλασσα ε, οι τυρινή πελασγοί λοιπόν ε, έχουν γενάρχη τον πελασγό του ποινιού τον γιο Α, ο οποίος μετά πέντε βασιλείς είναι και είναι όλα πελασγικά ονόματα, Τεφταμίδης, πολύ σημαντικά όλα αυτά, αλλά είναι στην, στο θέμα των Ετρούσκων, των Ετρούσκων, διότι ο Νάνας, λοιπόν, ο πέμπτος βασιλιάς από τον Πελασγό, τον Θεσσαλό, που είναι ίδιος με την Θεσσαλιώτητα την, του Δευκαλίωνος, πήγε στην Βόρειο Ιταλία και ονόμασε και το Τυρινικό Πέλαγος της Αποκήμεριάς της Ιταλίας. Σωστό. Και από εδώ έχουμε τις, τις νήσους του Αιώλου. Και δεν ξέρουμε ότι η κόρη του Εόλου είναι και η Ιώπη, η οποία στην Ασία είναι το Τελαβίβ. Άρα έχουμε και των επωνύμων των ελληνικών φίλων και των παιδιών τους το πρώτον στην περίοδο εκείνη, έχουμε ελληνική μεταφορά στην, και στην μία Χερσόνησο και στην άλλη της εκατέρωθεν το, της ελληνικής χερσόνησου η οποία ελληνική Χερσόνησος. Ε, είναι όλοι ελληνικοί μέχρι το Δούναβι και πέραν αυτού διότι ο Έμος ήταν ε, συγγενής με τον Βορέα και ο Βορέας έχει γιους του Βορεάδες οι οποίοι ήταν οι ε, ε, Ιερή των υπερβορείων του Θεού Απόλωνο. Επομένω. Όχι, δεν δια... έξι μήνε. Ναι, Ακριβώ. Και όταν διαβάζουμε λοιπόν στον Διόντορο τον Σικελιώτη ότι λέει η ναή των υπερβορείων του Θεού Απόλωνο ήταν σφαιρική. Τώρα σφαιρική, ε, κυκλική. Εμεί α το λέμε με όποια τομή μαθηματική. Ναι, α, αυτό, α, και, και λέγεται ίστρος λοιπόν, ο, ο Δουνάβης στο, δεν στο λέγεται Δουνάβης δεν λέγεται Δουνάβης, Ίστρος λέγεται. Να ε, ακριβώ. Στην περίοδο που ε, αναφέρεσαι. Και είναι, και είναι από το ή μη, την ορμή του ποταμού. Βεβαίω. Αλλά και το Δούναβη είναι η ρίζα Δαν. Ε, ο δαναός. Και δανά... οι δαναίδες οι οποίοι είναι υδρόληχτο. Σημαίνει Δα, πολύ και ναό. Το ωραίο όμω. Όχι το. Γιατί έχουμε δύο ναό. Το ναό. Όχι το θαλάσσιο, ρέο. το ωραίο. Το ωραίο. Πάμε ένα διάλειμμα Γιατί το κάψανε ήδη τον εγκέφαλο Το ένα μισφαίριο Μέχρι να τελειώσει η κομπή θα κάψουνε και το άλλο Κώστα Λοιπόν Όχι το αντίθετο Το αντίθετο Θα Δεν κουράζει κανένα Και θα το δούμε Εγώ προτείνω την άλλη Δευτέρα Να είσαστε εδώ πάλι να το συνεχίσουμε Έτσι. Λοιπόν, Ακούγοντας το τραγούδι, ενημερώνω. Δεν σταματάνε, είναι τελειωμένοι γιατί το θα το κάψω, δεν το κάψω. Λοιπόν, την άλλη Δευτέρα συνεχίζουμε με 2 και Τζανίεφ 2. Σταμάτε, αργοριτσάκι. Σταμάτε, αργοριτσάκι. Ναι. Ναι. Ναι. Και, και η συγκεκριμένη εκπομπή που είναι ακόμα στον αέρα, στον αέρα και θα είναι μέχρι τι 10. Θα παιχτεί αύριο σε επαναλήψη το βράδυ στις 10. Αύριο Τρίτη η εκπομπή που ακούτε θα παιχτεί σε επανάληψη. Δεν σταματάνε βεβαίω. Και στις 10 θα ανοίξουμε αέρα στην Κρήτη. I'm so close Seen to our boat Our best more. Let me whisper In your ear Atch -y. Atch -y. Well, Where will it lead us From here Που πρόλαβα να βάλω ένα τραγούδι Να πιω νερό Γιατί έχουμε στεγνώσει Ο Κώστας δεν σταματάει Είναι εντάξει ασταμάτητος Και εκτός αέρα δηλαδή Σταμάτα αγόρι μου λίγο Τι είναι αυτά Λοιπόν στη ΖΕΚ θα βγει η φλενάδα μας Συνάντια από το στούντιο της Κρήτη Έχει εκπλήξεις λέει απόψε ε, Βεβαίω και θα ανέβει συντόμω μέσα στην βδομάδα στα files. Φιλενάδα εκπομπή. Επαναλαμβάνω για του φίλου που είναι μέσα τώρα ότι όπω είναι η εκπομπή σήμερα θα συνεχίσει την επόμενη Δευτέρα, νούμερο 2, αλλά αύριο στι 10, δεν την βάλα από τι 8, γιατί είναι νωρί. 10 θα σε επανάληψη η συγκεκριμένη εκπομπή που όλοι ακούτε σήμερα και απολαμβάνεται. Δεύτερον, Κώστα, πρέπει να. Παναλύξω χτυπάει Τι έρνε, κανείς, συνέχεια. θα πάω εγώ, άσου ε. να χτυπάνε λοιπόν, θα πάω εγώ να ανοίξω Μην λοιπόν, ζητάνε να έρχεσαι συχνά τουλάχιστον τώρα μέχρι τον Ιούνιο που Ευχαλείς. το μαζεύουμε Ευχαλείς. θα το ρυθμίσει Μαρία και από το Σεπτέμβριο θα το Είναι δούμε σε άλλη βάση βολεύει. λοιπόν Κώστας Ατζιανάκης εδώ, Μαρία Τζάνι και παρακαλώ κυρία μου το λόγο και συνεχίστε γιατί αυτός δεν σταματάει το άτομο. Όχι, εγώ έχω πρόβλημα. Έσου Μεγάλο. Στανίω. Ναι, δεν έχει εσύ. Έχω μόλι και κυρίως αυτοί <στασχερ> που άκουν εδώ το κάψανε τώρα. Το ένα εμισφαίριο, την άλλη Δευτέρα αγαπητοί φίλη ελάτε να κάψετε και το υπόλοιπο. Τι κάψανε τώρα. Τον εγκέφαλο. Γιατί... Α, α, λέει, γιατί έχεις ουα, πει ουα, το μισό ουα. λεξικό που έχεις γράψει η Ρε Κώστα, σε μία ε, ενότητα. Οπότε. Αν <laughs> δεν τα πούμε μαζί, και μου λένε τώρα τα να τα βάζω τον, τον για να τα σταματάνε στην ώρα που θέλουν να κρατάνε σημειώσει. Θα φτιάξουμε ομιλία σε Σεπτέμβριο. Δεν είναι όλοι, δεν πάει κανένα. Δεν το 14 όλοι. Λοιπόν, λέγε Μαρία. Ολοκλήρωσα. Τα εσύ χαμένα. Σε βλέπω. <laughs> <laughs> <Η> λέξη, <laughs> μισό λεπτό. Η λέξει land. Μάλιστα. Λοιπόν, καταρχήν έχει το ΛΑ. Έχει το ΛΑΤ. Το ΛΑΤ και το λα, ε, δ, ΛΑΔ. Ναι. Ε, Δέλτα Μακεδονικό αντί ΤΑΦ Αττικό. Που, αντί... Είναι η, η που, η, που είναι η Γη. Ο ΛΥΘΟΣ. Ο ΛΥΘΟΣ έχει θύτα. Ναι, ναι. Άρα η ρίζα είναι ΛΑΔ. Ναι, αλλά λα, το του λιθ... είναι αμοιβαίως ανταλλάξημα. Ακριβώς. Το του το, το, το είναι αμοιβαίως ανταλλάξημα ακριβώς. Επομένω, είναι σε διαφορετικές διαλέκτου ο Λ ε, το ΛΑΔ και το λατ. Εγώ θα, θα ήθελα, Ναι, ναι, ναι. Εγώ θα ήθελα... Και το παίρνουν οι ξένοι και βλέπεις, ας πούμε, Deutschland. Deutschland. Μπορούμε ε, να διάφορες πάνε. άλλες... Ε, mm. Όλες που είναι γη των τάδε. Εγώ θα ήθελα να... Είναι λοιπόν το ΛΑΔ να ολοκληρώσω με το νητο εφωνικό που μπαίνει μπροστά από το δέλτα στην Αττική Διάλεκτο. Ε, δεν είναι. Ε, και έχουμε Κόρινθος πριν από το θύτα, το δέλτα και το τάφ μπαίνει ε, Και έχουμε πόλει οι οποίες έχουν αυτό, αυτό το, το. Αυτή τη ρίζα λοιπόν που είναι η γη. Ε, εντάξει. Ε, και βεβαίως εάν ε, στην ονομαστική είναι ΛΑΣ. Διότι και το θίτα πριν από το σίγμα, το δέλτα πριν από το σίγμα και το τάφ πριν από το σύγμα, ε, ε, γίνεται και αυτό σύγμα, Γιατί έχουμε δέλτα σίγμα, οδμή, οσμή. Ε, η ομοιρική λέξη λαός. Η ομοιρική λέξη λαό, λοιπόν, είναι, ή δεν είναι από, από τη γη. Το έχουν κάνει και από τη γη. Δεν μπορώ. Ε, το έχουν κάνει από τη γη, αλλά. Ε, εννοεί και τον στρατό διότι στην ε, μικηναϊκή ε, γλώσσα ο λαός ήταν ο στρατός ναι. έτσι επομένως, επομένως αυτό το ε, το love λοιπόν που έχει δίγαμα ε, μπορεί να είναι όντως last το προηγούμενο από το δίγαμα να ανατρέχουμε στο σίγμα ε, όπως το ΣΕΔΟ γίνεται ε, δίγαμα έψιλον δέλτα και γίνεται και έδρα με δασία επομένως μπορεί να είναι η γη διότι ο, ο λαός κατά ορισμένες ε, ε, ορισμένες παραδόσεις ε, είναι από τη γη ε, όπως η Σπαρτή του Κάδμου του Κάδμου ε, και, το, και εκεί λέει ο ομυρός μιλάει ακριβώς για στρατιώτες μιλάει ακριβώς για στρατιώτες όταν λέει που του φάγανε τα βόδια του Υπερίο Νοσηλείου και με αυτό που τους έκανε κακήν. κακίν, κακίν κακό που λέμε εμεί σήμερα, κακήν κακό, το κρατάμε στη γλώσσα μα. Ε, ο Λέκοντο, είναι έτσι, χάθηκαν, κατεστράφησαν από το. Ε, ε, ρήμα το αντίστοιχο. Οι λαοί, οι στρατιώτε. Ακριβώ. Κα... Και ο λαγό, ο λάγο στη Μακεδονία είναι είναι ο, ο, ο άγων των στρατών, ε, διότι είναι λάμδα, α, δίγαμα για το λαό το θέμα και το άγω και ε, γίνεται το α, δίγαμα, α, μακρόν και συνερείται με το άλλο α του ρήματος άγω και γίνεται λάγος, αντί λάβαγος. Ένα άλλο πράγμα που ήταν ο στρατηγός του, ναι. του μεγάλου Αλεξάνδρου. Ένα άλλο πράγμα που θέλω έτσι να ε, μας εξηγήσεις. Ε, Ευρισκομένοι κάποτε στη Σάμο, ανακάλυψα ότι οι Σαμιώτες ε, μιλάνε όπως μιλάνε στην Ετωλοκαρνανία. Μάλιστα. Λοιπόν, δηλαδή κόβουνε τις λέξεις, συντομεύουν τα... Πράγμα περίεργο γιατί οι νησιώτες ακολουθώντα την θάλασσα. Έχουν... Είναι θέμα από που είναι. Ναι. Από, από πού ήταν Ακριβώς ο πρώτο του βασιλιά, ναι. όταν ήταν πελασγοί, α ναι. το πούμε, και όταν ήταν κυκλαδίτε, διότι ε, στου κυκλαδίτε ε, κατέλαβαν οι, οι Κρήτε. Ε, μετά και γίνανε οι κλαδικέ, οι κυκλάδε γίνανε ε, των Μηνοητών. Ναι. Ε, και μάλιστα οι Μηνοητέ βασίλεψαν και απέναντι στην Καρία. Η Μήλιτο είναι από τον Μίλατο τον Κρήτα, ο οποίος πήγε με το Σαρπιδόνα, το γιο της, ε, της Ευρώπης Πήγε ε, πρώτα στου κύλικες ε, και, και, και πολέμησε ε, ε, με, τους, με το συγγενή τη Ευρώπη, τον Κύλικα που ήταν ο αδερφός τη. Καταλαβαίνουμε λοιπόν πως ενωθήκαν οι, οι αυτοκρατορίες και πήγανε και οι Κρήτες στην ε, Μικρά Ασία και πήγανε και στην ε, Αίγυπτο που ήταν επικράτεια της ε, βασιλίσσης τους της Ευρώπης. Mm. Α, άρα η Μινοϊκή αυτοκρατορία ωφελήθηκε από αυτήν τη σύνδεση και μετά και ο Περσέφς την Ανδρομέδα πήρε η οποία ήταν του Κυφέος, <coughs> ε, του βασιλέως της Αιθιοπίας αλλά από γόνου της Αργίας Ιούς και βεβαίως και ο Φινέφς που πήγαν οι στην πέρασαν από τη Θράκη ήταν βασιλιάς της Αλμιδησού της Θράκης επικράτεια της Αργίας Ιούς <coughs> και ο Κάδμος όταν γύρισε, διότι επέστρεψε ο Κάδμος απόγονος τη Αργία Ιούς και Αδελφός της Ευρώπης, επέστρεψε διά του Βοσπόρου, του Ελισπόντου και της Θράκης και μάλιστα και διά της Ρόδου, όπου λέει έκανε θυσία στην Λινδία Αθηνά και στον Ποσειδώνα. Άρα τι ήταν ο Κάδμος που έκανε στον Ποσειδώνα. Κώστα Μιάνου τελείας παρακαλώ. Σε ποιο λεξί αρχείο είναι γραμμένα αυτά με ρωτάνε Παύλα το, λεξικό που... το, λεξικό, ένα... που το λεξικό που έχεις γράψει βιβλία Το λεξικό που έχεις γράψει Όχι το λεξικό που έχω γράψει εγώ Είναι για το Άργος μιλάνε τώρα Άργος κλειτών. Αυτό είναι περίληψη Αυτά που λέμε το σήμερα. Κατάλαβα. Σήμερα έχουμε πει και, Ευθύνη, και, Παυσανία, και, και Παυσανία και έχουμε πει και το Σικελιώτη και Αγιονίσιο τον Αλικαρνασέα. Λέμε πολλά πράγματα. Περίμενε, πες για τα βιβλία που έχετε γράψει εσύ με το δωρικό. Ρωτάνε και θέλουν να πάνε να τα αγοράσουν. Ή θα τα ανεβάσουμε εδώ να τα δεν παίρνουν υπέ, και από εδώ. Του τίτλου πε, Αγόρι μου, του τίτλου. Ε, Κοσταμούν του τίτλου. Λοιπόν, τα, τα λέω. Πρώτα-πρώτα, Ετρούσκη. Ε, η Πελασγή της Ιταλικής Χερσονήσου Πάμε, δεύτερο Ό, Όπως τα θυμάμαι τα λέω δεύτερο. Ε, η, ε, Πρώτα, πρώτα το, το Βασίλειον του Κρόνου Ο τίτλος είναι από τον Πλούταρχο Ο οποίος λέει τις απικίες ε, Των Ελλήνων Στην ε, με, στη Μεγάλη Ήπειρο Την Αμερική, μια στιγμή ε, δε, Δεν μπορώ πιο γρήγορα Όχι, λοιπόν, πιο... Γιατί το πρέπει επόμενο. να εξηγήσω Α, ωραία, Αυτή είναι η Πελασγή λοιπόν, της, ε, της Μεγάλης Ήπειρου ε, μετά έχουμε την γλώσσα των ίνκα την οποία τη μελετήσαμε και βρήκαμε ελληνικά στοιχεία και ήρθε και ο καθηγητής ο, ε, Γιώζευσον ε, και στην ελληνική μετάφραση του βιβλίου του μας έβαλε να είναι καλά όπου βρίσκεται και ένα έβδομο ε, κεφάλαιο δικό του που δεν είχε στο γερμανικό βιβλίο ούτε στο εγγλέζικο και είπε για τι λέξει της πολυνησία, οι οποίες είναι ίδιες με τις λέξεις παράλληλες τις λέξεις των ίνκα από το δικό μας βιβλίο και ε, κάνει την ε, παραδοχή ότι πρώτα λέει πήγαμε οι Έλληνες στην ε, μεγάλη ήπειρο την Αμερική από τον Ατλαντικό ωκεανό δηλαδή και περάσαμε απέναντι όμως. Στους Αραουκανούς που έχουμε γράψει το βιβλίο για τους παρτιάτε της Σκυλής ε, λέμε τη αραουκάνη. γλώσσα των Αραουκανών η ναι. οποία λέει ο Λόγκο Κιλαπάνο ο Επεωτούβε, ο, τους. ο Επεωταγός τους, ο, που έχει προφορική την ιστορία όπως οι Παρτιάτε, ότι πήγαν από τον Ινδικό ωκεανό και εκεί λοιπόν ψάχνει κανεί ότι ο, Ινδικός ωκε... ο Ειρηνικός Ωκεανός δεν υπήρχε στην αρχαιότητα, ήταν ο Ινδικός Ωκεανός. Έτσι. Και επομένως όλα τα, ε, ο, ό, όλη αυτή η Ινδική, η οποία, στην οποία πήγε ο Διόνυσος, και δεν προλάβαμε να πούμε σήμερα τίποτα γι' αυτό, ε, ε, είναι η συνέχεια της Πανχαίας. Για, γιατί πήγε ο Διόνυσος, ο γιος του Διός, ο, ο, ο, ο γιο του Διός ως με το Δία να είναι αδελφός του ουρανού όπως λέει ο Διόδωρος ο Σκελιώτης, ο Κρής, ο Άμμον γι' αυτό ο Μέγας Αλέξανδρος πήγε στην Ινδική αρχίζοντας από τον Άμμονα Δία ε, ο οποίος ήταν ο βασιλιάς της Κρήτης, δηλαδή ο του με τους Μακεδόνες, όπως εξηγήσαμε, που έχουν ε, και δωρική καταγωγή και πελασγική καταγωγή. Ε, επομένως, ε, η Ινδική, και ίσως να πούμε αυτό, η Ινδική, η οποία είναι η εντός του Γάγκου η Ινδική και του Ιμάου ορού τα Ιμαλάια, ε, που θα κάνουμε την ειδημολογία του, άμα, αλλά ας την κάνουμε αργότερα, και ε, η εκτός του γάγκου η Ινδική η οποία είναι η Συρική και η Συνική δηλαδή η Κίνα Γιατί μας λένε ότι και οι Κινέζοι πήγανε όλοι θέλουν να πηγαίνουν στην Αμερική Ναι αλλά ε, οι Κινέζοι μας είπαν ότι mm. αυτό το στρατό των πηγαίνει, Έλληνες Έλληνες πηγαίνουν. τον κάνανε Ένα-ένα ε, αποκαλύπτονται τα πράγματα Και το είπαν πρόσφατα. πρόσφατα Και το είπαν πρόσφατα μια χαρά μα ήρθε αυτό Βρήκανε και παρικία Ελληνική μέσα μπράβο, στην Κίνα Μπράβο έτσι. Μπράβο, γιατί οι χωροί του είναι τέτοιοι Όπως και να είναι καλά mm. προς τη μήν τους, mm. Και ναι. οι Τούρκοι οι μοριακοί βιολόγοι που ε, διερεύνησαν το DNA τη μικρ... μικρά Ασίας Λένε ότι είναι ελληνικό φύλλο Πάρα πολύ σωστά. Και για να βρεις Τούρκο λέει, mm. με, με τα στοιχεία το DNA mm. πρέπει να πας στην Ανατολία μέσα Σήμερα μου. πήγαμε το και, πήγαμε τα τα, και τα δεν τα τα τα πήγαμε στην Πράσια, να δούμε λιδούς, κάρες Έχουμε πει όλου τους λαού αυτή τι είναι Ωραία. Επομένως, επομένως, ο ωκεανό που περιβρέχει και, την, και μεταξύ της Ανατολικής, από Ανατολής, της Ανατολικής Ασίας και της Μεγάλης Υπήρου της Αμερικής είναι ο Ινδικός ωκεανός. Εκεί βρίσκονται και οι ε, Αϊνού, οι ε, Καυκάσοι Αϊνού. Και, και, και Έχουμε γράψει το βιβλίο για, τη, για τους πελασγούς. Τη Ανατολικής Ασίας. Ε, ε, και πε μας αν η επαρχία Ιουνάν συνδέεται ή όχι, μια και στάση εκεί κάτω τώρα. Ε, η επαρχία της Ιουνάν Κίνας, εννοώ. μια στιγμή ε, Έλα, βιοκοντά, καταρχήν παίρνουν την ε, την ονομασία και λένε ότι είναι ίονες. Ε, Γι' αυτό τώρα, για να αινού, να το ρώτησα. Οι Αϊνού όμω, ε, τους οποίους και αυτού έχουν πει ότι είναι ίονες, σημαίνει άνθρωπος. Θέλουν προσοχή δηλαδή αυτά τα πράγματα. Γιατί ε, και στις ενδυμασίε τους έχουν δηλαδή, με άνδρους δηλαδή. και τέτοια κόστα. Πολύ ωραία. Όλα αυτά είναι Έλληνες, αλλά πάμε. Είναι ελληνικής καταγωγή οι προγονείς τους, Πελασγή, ναι. ε, ε, που ήταν και στην Ινδική ε, και ε, ε, το Ντάρο, ας πούμε, Έτσι. όλα αυτά έχουμε βρει πινα, ε, πινακίδες χρυσές, οι οποίες και... είναι ίδιες με τις Μινοϊκές. Και, και στο Χαράπας. Και στο Χαράπας, σωστό. Έτσι. Ε, τώρα στη Βόρειο Ασία προσέξτε είναι ε, έχω, πρέπει να τα πάρουμε να, με την αρχαία ελληνική γραμματεία όλα αυτά τα παίρνουμε δηλαδή πάνω από την εκτός του γάγκου η Ινδική ε, είναι η Σκηθία και μάλιστα οι Σάκες η ανατολικότητα της Σκύθες. και έχει ο Διόδωρος ο Σκελιώτης την καταγωγή των Βασιλέων των Σκηθών ότι είναι από το Δία και ότι έχουμε και, και, παιδιά του, και, και, έχουμε και τα παιδιά του οι Ιρακλέους και της Έχυδνας ή του Διός και της Έχυδνας ότι είναι ο Σκήθης, ο Γελωνός και ο Άρημάς πώς. Και αυτοί ήταν που μεταφέρανε τις, και τις απαρχές του Περιφήμου, τις περίφημες απαρχές ε, από το Θεό να στην υπερβορέα χώρα ε, καταλαβαίνετε να τα, να τα μεταφέρονται ξένοι, να τα μεταφέρουν ξένοι λαοί. Όχι, είναι ελληνογενεί και οι σκηθία όλη αυτή η οποία είναι μεταξύ Ινδικής και Θράκης. Και επομένως μας ενδιαφέρει και η καταγωγή των Θρακών και η καταγωγή των σκυθών και οι, οι διάφορες γενεαλογίες που υπάρχουν και στη, και στη Σαρματεία και στην Ευρωπαϊκή και Ασιατική Σαρματεία που είναι, είναι του... είναι απόγονη του... Ε, του Αδόνιδος και της Αφροδίτης λοιπόν. έτσι επομένως, αυτό, ναι. επομένως έχουμε πολλές γενεαλογίες να συγκρίνουμε και πάμε κομμάτι κομμάτι και πάμε κομμάτι κομμάτι για να καταλάβουμε το πως έφτασαν οι Έλληνες πελασγοί εκεί ε, και όλοι αυτοί οι λαοί που είναι ανάμεσα μεταξύ των οποίων και αυτοί οι σλαβο τέτοιοι ε, οι οποίοι είναι στην πορεία των Ελλήνων και η γλώσσα τους μοιάζει διότι οι Έλληνες πελασγοί στην Ασία εδώ ήρθαν σε επαφή με τους κήθες μέρος των οποίων ήταν και αυτοί και επομένως η βαλτική που έχει μεγάλη σημασία για την αργοναυτική εκστρατεία ε, είναι γλώσσες τις οποίες το λεξικό μας το ετυμολογικό μας παραθέτει ε, μας παραθέτει τις, ε, και την ε, αρχαία συνδική στη λέξη, της Ασκριτική και την ε, Εστονική και, και όλα αυτά και δεν μας λέει τις, ε, π, τις ελληνοπελασγικές διαλεκτικές λέξεις, δηλαδή στην αιωλική διάλεκτο, στην δωρική διάλεκτο, στην ιονική διάλεκτο οι οποίες, αν κάνουμε την ανάλυση την επιστημονική, την γλωσσική, από αυτές ετοιμολογούνται οι γλώσσε αυτέ από τι διαλέκτου τη ελληνική. Διότι. Γιατί. Διότι πήγαν σε κάθε χώρα συγκεκριμένο φίλο των Ελλήνων. Δεν πήγαν όλοι μαζί. Βάλε μια νόρη, ε, Εγώ στάγι. θέλω να, να πω κάτι. Πλή, δηλαδή, αγόρι ε, μου. Η ονομασία Πολυνησίας Μάλιστα. Να... Είναι κινέζικη. Ναι, Βλέπει, κι... έφτασα στην. Σιγά, στο μπουκάλι. Δεν έτσι. είπα αυτό. Ναι, περίμενε, περίμενε, να βάλω τραγούδι να πιάσει το ναι. μπουκάλι. Είναι ρε πέρα, μπουκάλι. Μπουκάλι, Κυνέση δεν είναι η λέξη πολυνησία, μικρονισία, μελανισία, κινέζική δεν είναι. Αποδείξουμε... Όχι, σταμάτα! Ασαπτάω το αγούλη, σταμάτα, σταμάτα. Δεν σταματάει με τίποτα, το άτομο δηλαδή μισό λεπτό 600, 500... Ναι, πιο σιγά παρακαλώ πιο σιγά. Εδώ. Λοιπόν, εδώ είμαστε. Έλιο. Εδώ είμαστε. Χαμός Λοιπόν, εδώ είμαστε: Αλμπεντού 14.00. Η κατάσταση έχει ξεφύγει από τη Θα μπλακωθούμε στι μπουνίε εδώ. Λοιπόν, για να συνέλθουμε ελαφρώ, αναφέρω ότι αυτοί τη μα ακούνε από Περού, Αλγερία, Λευκορωσία, Ολλανδία, Ρουμανία, Μολδαβία, Ιρλανδία, Κίνα, Φιλιππίνε, Βιετνάμ, Φιλανδία, Ρωσία, Αυστραλία, Γαλλία, Ιταλία, Σουηδία, Βέλγιο, Καναδά, Μεγάλη Βρετανία, Κύπρο. Ηνωμένε Πολιτείε, Γερμανία, Ουκρανία και βεβαίω από την Ελλάδα και κυρίω από το ΕΛΑΙ που θα πει όχι Λο Άτζελε αλλά Λεκανοπέδιο Αττική. Okay. Λοιπόν, για να μην ξεφύγει ο Δήσο, ο σκληρό Κώστα, γιατί τον έχουμε κάψει τελείω, και δεν λέω για το άτομο μου, λέω για τις φίλου που είναι εδώ, οι οποίοι σε διαβάσουν, σε γουστάρουν, σε ξέρουν και έχουν πέσει κάτω. Αύριο στι 10 το βράδυ Τρίτη θα έχουμε επανάληψη συγκεκριμένη εκπομπή και την άλλη Δευτέρα. Το ντουέτο εδώ Κωνσταντίνο Χατζηγιανάκης και Μαρία Τζάνι ή Χατζηγιανακόφσκι κατά των Μαγεδονικών θα είναι εδώ τη Δευτέρα στι 8, 8. 8. 8. Παρακαλώ, για να κλείσουμε, για να πάμε να ανοίξουμε το στούντιο στην Κρήτη. Παρακαλώ. Να κλείσουμε με τα νησιά τη. Τα, τα ε, ε, μελάνη, πήγαινα κοντά και λοιπά ναι εντάχει ναι, εν εν άμα συμπάρεις ε, μια ενότητα θα πάει εν τίκα, ε, εφ, έφτασε λοιπόν ο Διόνυσος όπως λέει ο και Σικελιώτης έφτασε διαξηράς στην Ινδική και επέστρεψε στην ε, Κρήτη ε, δια θαλάσσης άρα είχαμε πλοία από τότε και ο τόνος που έχει γράψει όλο το ταξίδι όλο το, το ταξίδι αρχή. και για να βοηθήσει τον πατέρα του τον Άμμονα Δία εναντίον του Κρόνου και τη Ρέα, που είχαν με όλους τους διτάνες, επιτεθεί στην Κρήτη και τους νίκησε βέβαια άρα έχουμε και την τιτανομαχία στην Κρήτη ε, βεβαίως για να πάνε στη, ή για να γυρίσουν από τον Ινδικό ωκεανό τον οποίο ονόμασαν με το ίδιο όνομα με την Ινδική και άρχιζε όπως λέει ο γεωγράφος μας ο Μαρκιανός ο Ηρακλαιώτης ότι η Ινδική άρχιζε στην Αραβία και τελείωνε στην συνεκτός του Γαγκου Ινδική, δηλαδή στην Κίνα τη Συρική και τη Ιρική. Πάρα πολύ ωραία και όλα αυτά τα περιέβρεχε ο Ινδικός ωκεανό, αλλά έχει και ε, αρχιπελάγιο ο Ινδικός ωκεανός Δηλαδή συστάδες νήσων μεγάλες Ποιες είναι αυτές Η Ινδονησία ο Όνομα Ινδος Ινδο, Ινδική και, και, και νήσος Ινσιά. Άρα ελληνική Και βεβαίως μετά έχουμε τη Μελανησία Αυτή να προσθέξουμε Και αυτή έχει μεγάλα νησιά Και μόνο στην ελληνική γλώσσα Την αρχαία το λάμδα γίνεται γάμα Και έχουμε μόλις και μόγις Που το μοχθό είναι από το μόγ Ο μόγος ο μόχθος. Και μπροστά από το θ γίνεται χ. Επομένως το γ γίνεται λάμδα. Και μας το έχει και ο ησύχειος ότι μελάμπελος, άμπελος μεγάλη. Α, μέλα στον μέγας λοιπόν. Άρα και το... Και το όνομα του ποταμού του, στην, του Νίλου που ήταν πρώτο, πρώην μέλας, άρα και το προηγούμενο του Νίλου ήταν πελαγικό όνομα, σημαίνε Μέγας. Δεν σημαίνε κατάμαυρο. Ε, άρα τα πράγματα θέλουν λίγο προσοχή και η Μικρονησία εντάξει, μικρά νησιά όντως και η Πολυνησία πολλά νησιά. Άρα όταν ακούμε σε διάλεξη ότι ειρηνικός ωκεανός δεν πήγαν οι Έλληνες σβου με χ το έχω ακούσει με τα μάτια μου με, έτσι και με τα αυτιά μου επομένως δεν είναι σωστό ε, στον Ινδικό ωκεανό πήγαν οι Έλληνες και πήγαν και δια της, όπως λέει ο, ο επεοταγός λοιπόν των Αραουκανών που έχουμε γράψει για τη γλώσσα του βιβλίο οι Σπαρτιάτες τη ότι πήγανε μέσω ε, Ινδικού Ωκεανού και μάλιστα και Μαλαισίας γιατί ονόμασαν και το Λαός και λοιπά, μα έχουμε και άλλες παραπότερες. Λοιπόν, εμείς θα φτιάχνουμε... Μαριά μου. Για να κλείσουμε, Παρακαλώ. Να κλείσουμε για να, να κάνουμε μια αυτή στο τι είπαμε πριν θα πω ο, ο Μαριολάκος ναι. ο καθηγητής ο Μότιμος πια καθηγητής και πολυτιμημένο άνθρωπος και σε... Ε, διάφορες χώρες μέλος της Ακαδημίας των Αθανάτων απέδειξε σε μια ομιλία του στο Κεντρικό Πανεπιστήμιο ότι Έλληνε πάει και στην ε, Ανταρκτική. Βέβαια και ο Αρκτούρος ήταν Βασιλιά του Καυκάσου ε, λοιπόν. σημαίνει... το Ό, για... μια στιγμή, Ένα μια στιγμή στον... σημαντικό. Και 400. σημαίνει την ψυχρά χώρα, δηλαδή η λέξη Αρκτική. Είναι ελληνική. Γι' αυτό είναι πολύ σημαντικό λοιπόν, αυτό που είπε η επομένως, κυρία Τζάνη. Επομένως, επομένως. Οι διάλεκτοι διαμορφώνονται από την διασπορά των γενναρχών πελασγών, οι οποίοι είναι διογενείς, δίνονται τα ονόματα από τους Έλληνες αυτών των πρώτων στα, στους βασιλείς και και μετά θεοποιούνται με την έννοια του υπερτάτου όντως για να καταδείξουν γιατί σεβόταν φοβερά τη φύση και δίνουν στα μεγάλα, στις μεγάλες ιδιότητες και φαινόμενα της φύσεως ονόματα καθώς και στις μεγάλες αξίες που διέπουν τον κοινωνικό βίο και κάνουν, κάνουν τα πλάσματα να γίνονται άνθρωποι, να γίνονται άνθρωποι που να μην... Ε, καταλυστεύει ο ένας τον άλλον τον Τρόι και τα λοιπά να μην είναι ελίκος ο άνθρωπος για τον άλλον άνθρωπο και επομένως αυτή η μεγάλη προσφορά των Ελλήνων που θα ξεκινήσει από τότε και θα συνεχίζεται και θα συνεχίσουμε και εμείς την επόμενη φορά και θα, και θα πούμε την επόμενη Δευτέρα και θα πούμε και για αρκετά ε, για αρκετές εισαγωγές λέξεων και φράσεων που μας τις λένε ότι είναι ξενικές και ενώ είναι ναι, θα ελληνικές, το επιμερίσετε την άλλη δευτέρα, παρεφθαρμένες καλύτερα. που ξαναεπιστρέφουν. Να είστε καλά, σαν τα ψηλά βουνά τα χιονόδοξα της πατρίδος μας και να έχετε μια καλή εβδομάδα. Ευχαριστούμε για την υπομονή. Υπομονή. Τώρα άμα κάτσουμε μέχρι αύριο το μεσημέρι εδώ θα είναι όλοι οι παγανίες που μου. Τιμή μου που ήσουν άλλο. Σήμερα σε εδώ πάρα πολύ καιρό αλλά θα και εγώ εγώ εδώ τη Δευτέρα. Ε, μου λένε διάφορα εδώ θα τα κανονίσουμε για εκπομπές κλπ. ακολουθεί η κυρία Νάντι Παπαμίτσου από το στούντιο της Κρήτης να είστε καλά ηρεμίστε λίγο, βάλι μου δεν πουλάει ο σταθμός οπότε πηγαίνετε να ακούσετε την Νάντι καλή συνέχεια